Λοιπόν, αυτός ο κύκλος κλείνει τώρα με το Τόκιο που δεν είναι και πολύ Τόκιο. Κοιτάξτε να δείτε, ε, αυτό είναι μια ολόκληρη κουλτούρα ε, και συναρχείται όσα με το Τόκιο. Λοιπόν, θα πάμε στο National Museum of Tokyo, θα πάμε στο Ukiyo e Ota Museum of Tokyo κτλ. κτλ. Ε, και θα δουμε τρια τρία-τέσσερα μουσεία, το Mori Museum κτλ, αλλά αυτό δεν καλύπτει το εύρος αυτή τη κουλτούρα. Οπότε σκέφτηκα έτσι κι αλλιώ, άγνωστη μα είναι, στου περισσότερου τουλάχιστον. Ναι, να το κάνουμε καλύτερα γενικότερο. Σήμερα έχω δύο, δύο ωραίε ενότητε. Η μία είναι το, η, η Ιαπωνική η Ζωγραφική και το άλλο είναι ε, τα ουκίγιοέ. Αυτά είναι πολύ ωραία το μόνα του. Πολύ ωραία. Απλώ ήθελα να κάνω μια εισαγωγή στην οποία θα έλεγα ότι. Όταν πάμε σε ένα μουσείο Ιαπωνικό, βλέπουμε κάποιους πίνακες, βλέπουμε κάποια αντικείμενα, αλλά όλα αυτά είναι μέρος μιας γενικότερης κουλτούρας που έχει να κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα. Έχει να κάνει με τη φύση, έχει να κάνει με το, με το διαλογισμό, έχει να κάνει με τις δύο θρησκείες που ήταν κυρίακες εκεί, τον συντοισμό και τον βουδισμό που εναλλάσσονταν και ακόμα και σήμερα συνεπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, και ότι όλα αυτά έχει να κάνει με την τελετουργία του σαϊκιού, έχει να κάνει με τα κεραμικά σκέλη, με το σαμουράι, με τα σπαθιά, με την τοξοβολία, ε, με όλα αυτά, τα οποία είναι μέρος μιας κουλτούρας. Δηλαδή, ό, όταν, όταν, ας πούμε, άμα πάρετε διάφορα βιβλία που λένε looking «How to look» αυτά τα Αμερικάνη του τύπου, που λένε «How to look at Japanese art». Εκεί, λοιπόν, το χωρίζουν σε τέτοιε ενότητε, Σου λέει «καλλιγραφία». Στα δικά μα τα μουσεία δεν υπάρχει κανένα κα, κα, τμήμα καλλιγραφία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία βιβλία. Τα μεσαιωνικά χειρόγραφα, τα μεζαμπινά είναι ωραιότατα και η καλλιγραφία του είναι υπέροχη, αλλά δεν είναι ακριβώ μουσιακό είδο αυτό. Μετά σου λέει, α πούμε, η τελετουργία του Αγίου. Λέει, εσύ, η τελετουργία του Αγίου, τι σχέση έχει με, το... με ένα μουσιακό είδο, είναι, είναι μουσιακό είδο αυτό. Όχι, αλλά έχει να κάνει με την έννοια του κενού, με την έννοια τη αλλαγή, τη μετάπτωση. Και όλο αυτό. Οπότε η αρχική μου ιδέα ήταν να το στήσω μέσα από διάφορε τέτοιε παραμέτρου που να μην είναι ακριβώ μουσιακέ ή μουσιολογικέ, να δηλαδή είναι περισσότερο πολιτιστικέ. Ότι είμαστε απέναντι σε έναν άλλο πολιτισμό ο οποίο παίρνει διάφορε εκφράσει και αυτέ οι εκφράσει βρίσκουν την ηλική του μορφή σε μια σειρά από αντικείμενα. Δηλαδή όταν πάτε σε ένα μοναστήρι να κάνετε το τελευταία του ψαγιού υπάρχει ένα σημείο ανάμεσα στα διάφορα που είναι κρεμασμένο ένα πείμα. Γραμμένο με καλλιγραφικό τρόπο, αυτό είναι ένα εργοτέχνης. Αλλά έχει μια σημασία που είναι στο συγκεκριμένο σημείο αυτό. Οπότε ε, είναι, είναι πολύ ευρύ, άρα δεν είναι ακριβώ Τόκιο. Θα πάμε και στο Τόκιο, θα πάμε. Βάζοντα το Τόκιο, έπρεπε να βγάλω διάφορε άλλε πόλει που είναι πολύ σημαντικέ διότι έχουν πάρα πολύ ωραία θέματα που σχετίζονται. Δηλαδή, α πούμε, έχει το Τόκιο National Museum, α πούμε, έχει 23 κοκουσάι, ωραιότα του αλλά έχει τρεις κοκουσάες στο κιότο που πρέπει να τους δούμε. Ο Μορονόμπου, ας πούμε. Του Μορονόμπου, τα περισσότερα δεν είναι στο Τόκιο. Είναι σε διάσπαρτα μουσεία στο Τόκιο. Άρα και δεν έχει νόημα όμως πήγαμε στην Νέα Υόρκη και πήγαμε στο Μόμα ή στο Μετροπόλιταν ή... ή πήγαμε στη Βιέννη και πήγαμε στο Κουνσιστόρισε. Άρα το πιάνουμε περισσότερο με θεματικές ενότητες. Αυτά γιατί είναι η στο μετροπολιταν η πηγαμε στη βιεννη και πηγαμε στο κουνσιστορισε αρα το πιανουμε περισσοτερο με θεματικέ ενότητε. αυτα για την Ιαπωνία. Ε... Οπότε λέει μεν Τόκιο, αλλά δεν είναι ακριβώς Τόκιο, είναι λίγο διευρυμένο. Βέβαια, για να είμαι και εντάξει με το θέμα μας, ε, προσπάθησα τα περισσότερα να είναι από το National Museum τόκιο Αλλά τώρα στο, στο UKIA ήταν εύκολο, γιατί τα UKIA είναι woodblock prints. Είναι δηλαδή χαρακτικά σε ξύλο. Άρα αυτά έχουν βγει σε πολλαπλά, άρα υπάρχει α πούμε το... το μεγάλο κύμα της Καναγκάβα, Μπορείτε να το δείτε και στο Μητροπόλικα, μπορείτε να το δείτε στον British, μπορείτε να το δείτε στο Τόκιο. Έχουν βγει δηλαδή σε πολλά αντίτυπα που σημαίνει ότι κάθε σοβαρό μουσείο του κόσμου θέλει να έχει ένα καναγκάδα του Χοκουσάρι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό έργο. Οπότε θα δείτε και κάποια έργα που μπορεί να τα δείτε και σε κάποια άλλα μουσεία, τα, τα χαρακτικά, Στα οποία μπορεί να πείτε, Πώ μα τότε ο Παδίλη αυτό στο Τόκιο, α πούμε, και εγώ το βλέπω στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει και στη Νέα Υόρκη ένα αντίστοιχο. Χαρακτικό. Εντάξει, είναι σαν τα χαρακτικά του Ρέμπρετ, α πούμε, που έχει ακόμα και εθνική πινακοθήκη δική μα έχει μια ωραία συλλογή. Και του Γκόλια. Οπότε είναι Τόκιο. Ε, η έμφαση είναι στο Tokyo National Museum, που είναι η εθνική του θησαυρή. Αυτοί έχουν κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο με τα National Treasures και National Objects of Significance. Δηλαδή, έχουν καταλογογραφήσει από, το, από τις αρχές του 20ου αιώνα, από το 19 ο αιώνα, έχουν καταλογογραφήσει διάφορα αντικείμενα τα οποία ε, αυτοί το 1868 κάνανε μία καμπή. Δηλαδή, από το 1608 μέχρι το 1868, δηλαδή για 300 περίπου χρόνια, είναι η λεγόμενη περίοδος έντο. Είπα μην το πάμε εξυγκλοποιητικά, γιατί θα ήταν γαριτό. Αυτή όμως η περίοδος έχει ενδιαφέρον. Είναι η λεγόμενη περίοδος έντο. Είναι η περίοδο με τα Shogunates, του Σαμουράι, όπου υπάρχουν διάφοροι σογκουν, οι οποίοι κυριαρχούν σε μια ευρύτερη επικράτεια, κάποιες περιόδου σε όλη την Ιαπωνία, κάποιες περιόδου έχουν ένα φέουδο πάρα πολύ μεγάλο σε μια μεγάλη επικράτεια, και είναι η λεγόμενη σογκουν, και αυτό λέγεται Shogunite, η, η, η περιφέρειά του. Οι Σαμουράι είναι στην υπηρεσία τους. Ε, αυτοί έχουν απαξιώσει την αριστοκρατία των Αυτοκράτορα, ενώ θα διαβάσετε στα βιβλία ότι είναι μια χώρα στην <coughs> οποία ε, η, ο Αυτοκρατορικός οίκος είναι από τους παλιότερου στον κόσμο, με συνεχή δηλαδή παρουσία. Ε, αυτό είναι εν μέρη σωστό διότι κατά την περίοδο έντο ο Αυτοκράτορας ήταν λίγο σαν, το, σαν τον ε, πρόεδρο δημοκρατίας το δικό μας. Ένα διακοσμητικό στοιχείο που απλά και, και σήμερα κάπως έτσι είναι δέχεται τα διαπιστευτήρια των καινούριων πρέσβεων των άλλων χωρών αλλά δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, να μπλοκάρει αποφάσεις. Χειρότερο από το δικό μας δηλαδή. Ο δικό μας, τουλάχιστον, σε κάποιες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα κάτι να μπλοκάρει, που δεν το κάνει γιατί τον έχουν ψηφίσει οι, οι αντίστοιχοι, άρα δεν μπορεί να τους μπλοκάρει, οπότε, οπότε είναι και εκεί έτσι. Το 1868 και η Ιαπωνία είναι μια πάρα πολύ κλειστή χώρα που έχει διακόψει οποιασδήποτε επαφέ με τον εξωκόσμο και διαπραγματεύεται την κουλτούρα της με πάρα πολύ μεγάλη ισοστρέφεια. Το 1868 ανοίγουν οι πύλε τη Ιαπωνία, γίνεται μια ανατροπή, δεν μπορεί να αντέξει στι προκλήσει του καινούριου κόσμου. Δηλαδή, ο, ο καινούριο κόσμος από τα τέλη του 18ου αιώνα, έχει υποστεί κάποιε αλλαγέ με την βιομηχανική επανάσταση, που έχουν αλλάξει άρδιν δεδομένα τη οικονομία. Αυτό έγινε στην Αγγλία από το 18ο αιώνα, στη Γαλλία από τι αρχές του 11 ου Η Ιαπωνία αρνείται όλο αυτό, αρνείται να, να, να, να κοιτάξει τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα φέρνει μία οπισθοδρόμηση. Είναι σαν την τη Ρωσία που η επανάσταση αυτή του 1917 των Μορσεβίκων ήρθε σαν αποτέλεσμα της άρνηση της του, του τσαρικής Ρωσία. Να εξυγχρονιστεί. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη είχε εξυγχρονιστεί και η τσαρική Ρωσία δούλευε ακόμα με ασιατικού τρύπου παραγωγή και ένα θεοδαρχικό σύστημα μεσαιωνικό. Οπότε, αυτό οδηγούσε σε μια φοβερή εξαφλίωση των μαζών και ωραία οι υποταγμένες υποταγμένε ήταν, αλλά κάποια στιγμή δεν πήγαινε άλλο. Αυτή η εξαφλίωση οδήγησε σε. Δύο εξαιχεύσεις, το 1905 και το Θέλω να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες χώρε όπου για κάποιους λόγους οι οικονομίες τους έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και πιέζονται από τα διεθνή δεδομένα. Ε, όπως συμβαίνει και σήμερα με μεγαλύτερους, έτσι κοργότερους ρυθμούς. Άρα αυτό έγινε το 1868 σχετικά ανέμακτα. Δεν έγινε, α πούμε, όπως σε άλλε χώρε αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή, διότι την ήθελε ο κόσμο. Έπρεπε να ξεχρονιστεί από μία. Δεν, δεν γινόταν δηλαδή αυτό. Και αυτή ονομάζεται Meiji Period, η περίοδο Meiji, από τον αυτοκράτορα που αναλαμβάνει εκείνη την περίοδο. Και εκεί τώρα αυτή, γιατί θα στα λέω όλα αυτά. Για να ξέρουμε πέντε πράγματα έτσι πολύ σημαντικά, αλλά γιατί εκείνη την περίοδο αυτή παθαίνει ένα πράγμα οι Άπονε απαξίωση τη κουλτούρα του επειδή την είχαν συνδέσει με το παλαιό καθεστώς, το οποίο τους είχε οδηγήσει σε μια ανισότητα οικονομική και κοινωνική και μια οπισθοδρόμηση ξαφνικά μόλις ανοίγουν η τη Ιαπωνία στον υπόλοιπο κόσμο οτιδήποτε δυτικό ευρωπαϊκό, αμερικάνικο οτιδήποτε γίνεται τόσο ελκυστικό γιατί είναι τόσο διαφορετικό και τόσο προχωρημένο όπου απαξιώνουν τη δική του κουλτούρα εκεί ευτυχώ. Αυτό γίνεται, είπαμε, τη δεκαετία του 1870-1812. Ευτυχώς τη δεκαετία του 1890 εμφανίζονται δυο-τρεις εμπνευσμένοι, διανοούμενοι ε, Ιάπωνες, ε, οι οποίοι θεωρούν ότι, ε, για κάτσε, τι κάνουμε εδώ, ας πούμε, διαλύουμε το, το, το σύμπαν. Τα αντικείμενα, τους ναούς, εκποιούνται οι ναοί, τα αντικείμενα των ναών. Αλλάζει η θρησκεία. Επανέρχεται ο συντορισμό σε αντίθεση με τον προηγούμενο βουδισμό. Καταστρέφουν όλα τα αντικείμενα. Τα κάνουν εξηλία εμφανίζονται αυτοί και λένε ε, τι κάνουμε εδώ». Αυτά είναι αντικείμενα αξίας, δηλαδή και κάθονται και κάνουν μια καταλογογράφηση η οποία βρίσκεται σε διαρκή εμπλουτισμό, καθώς περνάντα χρόνια, με τα λεγόμενα national treasures, εθνικούς θησαυρούς, και τα λεγόμενα αντικείμενα ε, μέγιστης ή ε, με, μεσαίας εθνική σημασίας. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος κατάλογος, ευτυχώς τα έχουν γκουγκλάρει όλα και είναι και διαδικτυακά μπορείτε να τα δείτε αυτά και στους εθνικούς θησαυρούς καταλογογραφούν ετερόκλητα αντικείμενα, ναού, ε, φυσικά τοπία, ε, ζωγραφική, κεραμικά σκεύη, αγάλματα, σπαθιά, και διάφορα άλλα αντικείμενα οπότε αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο έβρος και είναι πολύ ενδιαφέρον διότι νομίζει κανείς ότι όταν καταλογογραφούνται ε, ε, πήματα συλλογές πήματων βιβλία είναι πάρα πολύ ωραίο δηλαδή το ότι έχει ε, έτσι, θεσπιστεί ένας τέτοιος κατάλογος που σε βάζει αμέσως να σκεφτεί την ταυτότητά σου Τώρα που ανοίξανε οι πύλες και ανοίξαμε στη Δύση, ας πούμε, τι είναι ταυτότητά μας. Να μιμηθούμε τους Αμερικανούς και να πετάξουμε ό,τι είχαμε, ας πούμε... Είναι σαν τις ελληνικές του 50 και το 60, θυμάστε. Την Γεωργία Βασιλιάδου που βγαίνει και πετάει όλα τα αυτά και βάζει τα γραμμόφωνα και τα ουήσια. Είναι <laughs> αντίστοιχο. Αλλά ε, ε, στι ταινίε γίνεται με χαριτωμένο τρόπο. Εκεί έγινε ενίπη καταστροφή, α πούμε. Ε, ε, εμείς το περάσαμε λιγάκι στο Μεσοπόλεμο όπου είχαμε την ταυτότητά μας έτσι υπό, υπό, υπό ανισόρροπη σχέση και ευτυχώς τότε βρέθηκαν όλοι αυτοί οι εμπνευσμένοι άνθρωποι στην τέχνη, ας πούμε ο, ο Χόντον, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης, ε, ε, ο Εγγονόπουλος, ο Εμπειρίκος, ο Σεφέης, ο η Αγγελική Χατζημιχάλη, ο Νικόλαος Πολίτης να πούνε εντάξει ωραία η Δύση τα έλυσε πιο γρήγορα από μας αν θα τα πάρουμε και έτσι να τα φορέσουμε, οπότε πρέπει να τα διαπραγματευτούμε σε σχέση με τα δικά μας. Για κάτσε να δούμε τα δικά μας πρώτα και να ασχοληθούμε με αυτά. Οπότε σε αυτού έγινε ίσως λίγο πιο νωρί όλο αυτό. Ε, οπότε αυτά τα αντικείμενα που έχουν ενδιαφέρον βρίσκονται κυρίω, εκεί που θα πάμε, είναι κυρίω ε, το Τόκιο και το Πιότο και επειδή κάναμε με αυτό το γκρουπ που πήγαμε, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή σε αυτά τα δύο νησάκια που έχουν πολύ όμορφη σύγχρονη τέχνη, θα επικεντρωθούμε αρκετά μιλώντας για τη σύγχρονη τέχνη, και στο Τόκιο θα δούμε σύγχρονη τέχνη, και στα νησάκια αυτά. Οπότε θα είναι περίπου αυτές οι περιοχές, όχι πως θα πάμε Ναραγκάβα, είτε θα πάμε Νάρα, είτε θα πάμε αυτό, μία ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της ιαπωνικής κουλτούρας, είναι η φύση. Υπάρχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Ε, σε αντίθεση με μας όπου θεωρούμε μέσα από μια λογοκρατική αντίληψη ότι η φύση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγχουμε, να το διαχειριζόμαστε και να το έχουμε στην υπηρεσία μας, αυτοί έχουν μια εντελώς διαφορετική σχέση με τη φύση, πιο στοχαστική θα μπορούσαμε να πούμε πιο στοχαστική και λιγότερο παρεμβατική. Αυτό μου έκανε εντύπωση ότι το βλέπει κανείς και σήμερα στον τρόπο με τον οποίο τα ιερά τους είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα με τη φύση. Δηλαδή, βγαίναμε με τον group, ας πούμε, και λέγανε σήμερα θα κάνουμε επίσκεψη σε αυτό το ε, συντοϊστικό ιερό. Shrine. Αυτά είναι η Shrine και Buddhist temples. Έχουν δηλαδή ναούς. Ο, ο, ο, ο βουδισμός έχει ναου. Και ο συντοισμό έχει ιερά, shrines, όπου είναι πιο εξωτερικά αυτά. Δηλαδή πηγαίναμε με τον group, είχε πλάκα αυτό. Πηγαίναμε με τον group, α πούμε, αυτό που κάναμε, τον πονοπάτι, και βλέπαμε κάτι ωραία δέντρα. Χαζολογάγαμε τη δεξιά και αριστερά. Την ωραία φύση, τα ωραία δέντρα, τι λιμνούλε, το Και τελικά βγαίναμε κάποια. Δεν καταλήγαμε να μπούμε, κάπου. Δεν λέγανε τα παιδιά από την ομάδα, στο ναό δεν θα πάμε. Που ήταν το ιε, στο ιερό, αυτό δεν θα πάμε στο ιερό. Λέγαμε αυτό ήταν το ιερό. Η διαδρομή που κάναμε από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί και αυτό το κτίριο στο οποίο δεν μπαίνουμε όμω μέσα εμεί ή πάμε μέχρι τον προθάλαμό του και προσφέρουμε μια ευχή, ανάβουμε ένα κεράκι ή κάτι, αυτό ήταν. Ήταν πολύ διαφορετική αντίληψη από τη δική μα, πιο κοντά στην αρχαιοηλική, όπου οι πιστοί δεν έμπαιναν μέσα στο ναό. Όλο το παιχνίδι γινόταν μέχρι να φτάσεις, γι' αυτό και όλη η τέχνη της αρχαιότητας επικεντρώνεται στις εξωτερικές όψεις του ναού. Τα ετώματα, οι ζωφόροι, τα γάλματα, τα φιερώματα, οι κούρι, οι κόρες, ε, όλα ήταν έξω, μέσα με, δεν έμπαινε κανένας. Υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλοί συσχετισμοί ανάμεσα στην αρχαιοελληνική κουλτούρα που είχε τον αντίστος τη φύση και στην Ιαπωνική. Οπότε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η φύση, πολύ σημαντικό κομμάτι. Ε, από τη φύση τώρα έχουν μια ιδιαίτερη τάση, αυτά μας ενδιαφέρον γιατί θα τα δούμε και στο, στα στη συνεχεια συνέχεια. Έχουν 6-7 δέντρα τα οποία για διαφορετικούς λόγους στο καθένα ε, απεικονίζονται συνέχεια και αποτελούν πεδία στο χασμού, είτε στα χαϊκού, είτε στην ποιηση, είτε οπουδήποτε. Ένα από αυτά, δύο από αυτά είναι η αμυγδαλιά και η δαμασκοινιά, η αμυγδαλιά είναι του τύπου prunus Ντούλτσης, αυτού του τύπου, και είναι τόσο σημαντική, γιατί, όχι τόσο για τα αμύγδαλα, όσο για τα άλθη της. Σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο την εφήμερη και φευγαλαία πάροδο του χρόνου ε, και την εφραστότητα και προσωρινότητα του ανθρώπου σε σχέση με την αιωνιότητα του χρόνου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ενώ η δική μας, η δική κουλτούρα προσπαθεί να το, ε, να το ξεχάσει, ότι είμαστε φευγαλαίοι, ότι είμαστε περαστικοί από εδώ, ότι ζούμε και εμείς μια ζωή που απέναντι στην απεραντοσύνη του χρόνου και της ζωής όλων των ανθρώπων που ζήσανε πριν από μάς και θα ζήσουν μετά από εμάς, η δική μας αυτή διαδρομή είναι κάτι το ελάχιστο. Δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε ιδιαίτερα να συμφιλειωθούμε με αυτό το γεγονός, γιατί καρπιόμαστε πάρα πολύ γερά από όλο αυτό. Ε, σε αυτόν τον πολιτισμό είναι πολύ πιο έντονη αυτή η αίσθηση της μεταβλητότητας του κόσμου, της ευτραυστότητας των αντικειμένων και των πλασμάτων που τον κατοικούν και όλο αυτό από τα άνθη της αμυγδαλιάς και της δαμασκοινιάς χρησιμεύει σαν αφορμή έτσι ώστε να αποδοθεί με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο αυτό το χαρακτηριστικό την άνοιξη είναι αυτό οπότε ε, ε, εκεί οι αμυγδαλιές ανθίζουν λίγο αργότερα από μας το Μάρτιο ας πούμε και οι δαμασκηνιές τον Απρίλιο παρόλο που το κλίμα μας είναι σχετικά κοντινό οπότε ένα στοιχείο είναι αυτό ένα δεύτερο χαρακτηριστικό δείχνω αυτά τα δέντρα γιατί θα τα δούμε το δεύτερο δέντρο που είναι πολύ αγαπητό είναι η δαμασκινιά. Η δαμασκινιά έχει ρόζ, εταλλα και άνθη, οπότε ε, είναι και πιο ο, ο συνδυασμός της λευκότητας της αμυγδαλιάς και του ρόζ άνθου της δαμασκινιάς κάνει έναν πάρα πολύ ομορφό συνδυασμό αυτών των δύο και το γιορτάζουν με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο όπως εμείς γιορτάζουμε αντίστοιχα, ας πούμε, τον Τρίγο με διάφορες γιορτές σε παραγωγικές περιοχές έτσι αυτή είναι όμως εντυπωσιακό το ότι εμείς σαν, σαν να μένουμε προσανατολισμένοι στη χρησιμότητα του δέντρου μέσω του καρπού την ελιά, την αμυγδαλιά, τα, τα σίκα, τις οικαίες ε, ενώ εκεί είναι σαν να επιμένουν πολύ, όχι πως δατρών τα μύγδαλα τα δαμάσκηνα αλλά είναι σαν να επιμένουν περισσότερο ότι η δύναμη αυτού του δέντρου δεν βρίσκεται τόσο στο ότι μου δίνει κάποιους καρπούς για να τραφώ όσο στο ότι μου, μου μεταφέρει κάτι από το νόημα του κόσμου πόσο έθραυστος είμαι κι εγώ και πως πρέπει να το αποδεχτώ αυτό οπότε η, η, τα μπουμπούκια, τα άνθη και όλα αυτά μου δίνουν μια παρακαταθήκη. Ένα τρίτο δέντρο πολύ αγαπητό είναι η κερασιά, που είναι λίγο αργότερα, τα έχω βάλει με χρονολογική σειρά άμφησης, είναι λίγο αργότερα η κερασιά και είναι πάρα πολύ αγαπητή η κερασιά και συνδυάζεται με πάρα πολλά φεστιβάλ. Φεστιβάλ όπου δεν, δεν, δεν έχει τόσο ένα χαρακτήρα να διασκεδάσουμε όσο να στοχαστούμε. Εδώ, ας πούμε, είναι τέτοια φεστιβάλ. Το πεύκο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στην Απικόνηση, την καλλιτεχνική. Ε, το πεύκο είναι σημαντικό για την ανθεκτικότητά του, για το, τα πολλά χρόνια που ζει και για τον τρόπο με τον οποίο ε, δέχεται μαζί με τον μπαμπού. Το πεύκο είναι ο αντίποδας, θα μπορούσαμε να πούμε, των ψικανθών, της κερασιά, τη δαμασκηνιά και της αμυγδαλιάς. Το πεύχο και το μπαμπού είναι ανθεκτικά απέναντι στις αντίξωες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η Ιαπωνία είναι μια πολύ όμορφη χώρα, πολύ όμορφη, αλλά δεν είναι πάντα δεκτική. Είναι σεισμογενή. δέχεται τσουνάμι, αλλάζουν πάρα πολύ τα καιρικά φαινόμενα. Είναι, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία αυτή την τόσο όμορφη χώρα την κάνουν να είναι ευάλωτη. Άρα δύο δέντρα πολύ χαρακτηριστικά που είναι το πεύκο και το μπαμπού έχουν αυτό τον συμβολισμό στην ιαπωνική κουλτούρα λόγω της αντοχής και της αντικότητάς τους. Έχουν ένα άλλο τύπο πεύκο το οποίο... Δεν, δεν είναι ούτε η ω φέρχει η δική μας η, η Μεσογειακή δηλαδή ούτε τα άλλα ηρυπέφκο που έχουμε εμείς είναι λίγο διαφορετικό με ενδιαφέρει να δείτε το πέχκο το Ιαπωνικό πως είναι γιατί θα δείτε ότι στις απεικονίσει αποδίδεται με ένα τέτοιο τρόπο και το άλλο είναι το μπαμπού το οποίο μπαμπού εμείς το έχουμε συνηθίσει σαν τα καλαμάκια που μας βάζουν Μα παίρνουν εδώρο και τα βάζουν στο γραφείο, κάτι τέτοια. Αλλά εκεί πρόκειται για μπαμπού που φτάνουν τα 20-25 μέτρα ύψο. Εμεί είχαμε τη χαρά να πάμε σε ένα δάσο μπαμπού, έστω και για λίγο χρόνο που είχαμε, να, να αισθανθούμε ότι είμαστε σε ένα δάσο από μπαμπού. Το μπαμπού έχει την έννοια τη ανθεκτικότητα ή τη ευληγησία. Το μπαμπού είναι, είναι κούφιο εσωτερικά, και επειδή στην ιαπωνική κουλτούρα υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή και τη κενότητα. Ε, το το μπαμπού έχει αυτή την κενότητα. Είναι κούφιο μέσα. Γιατί σε όλο το. την άλλη φορά που θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τη φιλοσοφία, το ζεν την έννοια του μα, την έννοια του σατόρι, την έννοια του κενού και, και όλα αυτά τα βήματα του στοχασμού ε, και μπορώ να σα τα πω και τώρα, αλλά θέλω να τα δείχνω με εικόνε, ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο να κατακτήσει το βαθύτερο νόημα της ζωής μέσα από, ε, από την απαλλαγή του από τα περιττά πράγματα. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα θέλουμε να αγοράζουμε. Θέλουμε, θέλουμε κι άλλα, θέλουμε κι άλλα. Νομίζουμε ότι οι ανάγκε μας είναι τόσο πολλέ, όπου κάθε φορά που βλέπουμε κάτι το θέλουμε δικό μας. Το θέλουμε δικό μας και το θέλουμε να τα αγοράσουμε και φορτωνόμαστε. Φορτώνουμε τα σπίτια μας με την περίοχη αντικείμενα, φορτώνουμε τις ντουλάπες μας με ρούχα που δεν θα φορέσουμε ποτέ. Φορτωνόμαστε με πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε πιο ανεπτυγμένη αυτή την αίσθηση της, του, του, του, του, του υλικού πλούτου και της κτητικής ιδιότητα. Εκεί έχουμε μια κουλτούρα που στηρίζεται σε πολύ μεγάλη, είναι, είναι εύρωστη οικονομία, Έχουνε πράγματα οι άνθρωποι, δεν, δεν είναι ότι είναι ε, ταπεινοί και φτωχή. Έχουνε. Ε, αλλά η όλη η κουλτούρα έχει να κάνει όπως είναι στο διαλογισμό, στη γιόγκα, στο ζεν, όπου για να φτάσεις στο βαθύτερο νόημα του κόσμου πρέπει να απαλλαγείς από όλα όσα σε βασανίζουν διότι κατά όλα αυτά είναι πρόσκαιρα και φήμερα και όχι ουσιώδη υπάρχει ένας βασικός πυρήνας στον οποίο ο άνθρωπος θα αντικρίσει το εσωτερικό του φως ο οποίος πυρήνας για να προσεγγιστεί θα πρέπει να απαλλαγείς από όλα αυτά τα μικροπράγματα της καθημερινότητάς σου γι' αυτό και δυσκολία σε όσους κάνουν διαλογισμό ή γιόγκα ή οτιδήποτε άλλο σχετικό είναι στι πρώτες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάψεις να σκέφτεσαι όλα αυτά που σου βασανίζουν το μυαλό. Οπότε η έννοια της κενότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς όταν λέμε emptiness, κενότητα, θεωρούμε ότι κάτι λείπει, κάτι είναι άδειο. Εμείς τον νιώσαμε αυτό σαν ομάδα, κυρίως στην αρχιτεκτονική του Ταντάου Άντο, που την είδαμε σε πολλά σημεία, όπου είναι πάρα πολύ άδεια αρχιτεκτονική, και όμως κανένας από τους χώρους που επισκεφτήκαμε δεν σου έδινε την αίσθηση ότι εδώ κάτι λείπει. Υπάρχει ένας τρόπος να γεμίζει ο χώρος. Όπως πολλές φορές η σιωπή, εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει παρά μόνο σε ερωτικές κοινές. Μόνο εκεί ίσως, ας πούμε, έχουμε καταφέρει την κενότητα να την εκλάβουμε ως πληρότητα. Όταν είναι δυο ερωτευμένοι άνθρωποι που κάθονται, κοιτάζονται στα μάτια και δεν λένε τίποτα. Αυτή η σιωπή, η απουσία του λόγου, πολλές φορές μπορεί να εμπεριέχει πολύ πιο σημαντικά πράγματα από ένα φλίαρο μπλα μπλα το οποίο είναι εκεί απλά για να γεμίζει το χρόνο και τις στιγμές. Οπότε αυτοί έχουν αυτή την αίσθηση της Με αυτό το πράγμα θα ασχοληθεί με την επόμενη φορά. Έχω, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας δείξω. Ε, το μπαμπού λοιπόν είναι μέσα κενό. Αυτή η αίσθηση του κενού είναι, που είναι κενό μέσα του δίνει την και την ευπληγησία. Μπορεί δηλαδή να γύρει από το βάρος του χιονιού και μόλις γύρει από το βάρος του χιονιού τόσο πολύ που οποιοδήποτε άλλο δέντρο θα έσπαγε, το παγού μόλις γύρει τόσο από την ευπλαστότητα που του δίνει η κενότητα του κορμού του, θα κάνει να έτσι σαν ένα τόξο και θα τεινάξει το χιόνο και θα παλαγία από αυτό. Αυτό το οφείλει στην εφιπλαστότητά του και στην προσαρμοστικότητά του. Αυτό έχει να κάνει με όλη την ιαπωνική κουλτούρα, η έννοια της τεκτικότητας Δηλαδή, ας πούμε, μίλακα με ένα φίλο για το που ασχολείται με αυτά για το, ε, και μου έλεγε ε, πέσω για την μπάλη». Τι να σου πω, για την μπάλη, ιστορία τέχνης θα κάνω, για την μπάλη θα τους πω. Ε, για την τοξιοκομία». Και το ξεβολία μου λέει πες στην ιστορία εκείνη την ωραία όπου λέει ο τον στον ζωγουδισμό και του λέει και τον παίρνει το μαθητή να πάνε τη νύχτα για να κάνουν το ξεβολία. Ο άλλος σου λέει τι πάμε νύχτα να κάνουμε το ξεβολία που δεν φαίνεται ο στόχος ας πούμε. Και τον εκπαιδεύει τη νύχτα. Του κάνει λοιπόν το πρώτο παράδειγμα ο δάσκαλο ενώ δεν βλέπουν το στόχο γιατί είναι νύχτα. Προηλεκτρισμό και τα λοιπά. Δεν το βλέπετε το στόχο. Ρίχνει ο δάσκαλος, συγκεντρώνονται πάρα πολύ, ρίχνει και πάει ο άλλος να δει με ένα φανάρι και έχει πέσει στο κέντρο του στόχου το βέλος του δασκάλου. Του λέει, πώς το κάνεις αυτό, α πούμε, αφού τον έβλεπες το στόχο. Πώς το βλέπεις; Μα δεν έχει σημασία ο στόχο, έλεγε. Αν εσύ νιώθει μέσα σου ότι κατέχεις τη δύναμη να κυριαρχείς στον στόχο, θα το πετύχεις στον στόχο. Δεν πρέπει λίγο, να κοιτάς το στόχο, αλλά πρέπει να επικεντρωθείς σε σένα. Το ίδιο γίνεται και στην πάλη τους. Αυτή βέβαια είναι ένας βίαιος λαός. Είναι ένας λαός ο οποίος έκανε τα, τα Pearl Harbor, ένας λαός ο οποίος επιτέθηκε κατά επανάληψη στην Κορέα ή πόλεμο με την Κίνα. Τόλμησε να έχει πόλεμο με μια δεκαπλάσια σε έκταση και πληθυσμό δύναμη. Έχουν δηλαδή οι σαμουράι δεν ήταν που ξεγέλασε, οι αυτοκτονίες ήταν στον ηθικό τους κώδικα. Θέλω να σα πω, υπάρχει μια βία σε όλο αυτό, η οποία όμως βία είναι μια πειθαρχημένη βία. Είναι μια βία η οποία προκύπτει μέσα από ένα είδο ηθικών κανόνων. Μοιάζει πάρα πολύ με την αρχαιοεινική αποδοχή του πολέμου. Που, που, που είχαν εντάξει στο ηθικό του κώδικα την έννοια του πολέμου, της αυτοθυσίας κτλ. Όλα αυτά μας είναι λίγο περίεργα εμάς, γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά πρόκαλε αυτό το φίλο μου που ασχολείται. Του λέω και με την πάλη τη σχέση έχει. Μου λέει κοίταξα να δεις, η δική μας πάλι είναι επιθετική πάλι. Άμα δεις τον box ας πούμε, που είναι δυτικό άθλημα, πά. E, και πά κοντά στον άλλο να του δώσει μια μπουνιά. εκεί μου λέει η πάλη είναι ως εξής μου λέει ο άνθρωπος που παλεύει περιμένει την επιθετικότητα του άλλου και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να την ακυρώσει δηλαδή όταν ο άλλος έρχεται και σου επιτίθεται είτε αυτός είναι εχθρός είτε είναι οτιδήποτε άλλο εσύ πρέπει να βρει τρόπο την επίθεση που σου κάνει να την ακυρώσεις τον κάτω για παράδειγμα Ρίχνοντα τον κάτω είναι σαν να του λες ότι αυτή η κίνηση που κάνεις είναι μια βίαιη βία κίνηση που δεν αρμόζει σε πολιτισμένους ανθρώπους. Και εγώ αμείνομαι και σου επιτίθεμαι και σε ρίχνω κάτω για να σου δείξω πόσο άκερη και άκυρη είναι αυτή η κίνηση που κάνεις αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει μια πολύ διαφορετική κουλτούρα σε όλο αυτό, με αφορμή τον μπαμπού τώρα το λέμε αυτό, το οποίο μπαμπού είναι πάρα πολύ όμορφο διότι έχει το στέλεχος με την κενότητα που λέγαμε και έχει τα λογχόσχημα φύλλα τα οποία συμπορεύονται με τον άνεμο ένα άλλο πράγμα πάρα πολύ σημαντικό που έχει αυτή η κουλτούρα και που εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και μας παίρνει χρόνο και πολλή δουλειά εσωτερική για να το κάνουμε είναι αυτό να ακούσουμε, να ακούσουμε την επιθυμία του άλλου να ακούσουμε τον άλλο να αφεθούμε αφαιθούμε, να συμπορευτούμε με αυτό που έχει ο άλλος και όχι να του επιβάλλουμε το δικό μας. Το μπαμπού λοιπόν έχει αυτούς τους μίσχους που είναι πάρα πολύ λεπτοί και πάρα πολύ κομψοί, αυτά τα λογχοειδή φύλλα τα οποία δέχονται τις ρεπές του ανέμου και λόγω της ευλυγησίας και ευπλαστότητάς τους ε, συνυπάρχουν με αυτό, συνδυάζονται με έναν κορμό που ενώ έχει εσωτερική κενότητα έχει και ευελιξία, και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, να ένα ωραίο δάσο από μπαμπού με κόντρα φως απέναντι, έτσι που σπιθυρίζει, και είναι και όμορφα. Δηλαδή, εγώ σα λέω για διάφορου συμβολισμού, αλλά είναι, είναι όμορφα. Είναι πολύ όμορφη αυτή η φύση. Και αυτή η φύση συνδέεται, α πούμε, και συνδέεται με πείματα. Αν προλάβουμε θα διαβάσουμε, αλλιώ θα διαβάσουμε και άλλη φορά πιο πολλά. Άνθη τη χερασιά, σκορπίστε και αυτό το δρόμο, που λένε πως φέρνει τα γυρατιά. Εξαφανίστε τον. Αυτό είναι ένα ποιήμα, ένα Ιαπωνικό ποιήμα που μιλάει για τον τρόπο που η ομορφιά μιας κερασιάς μπορεί να ακυρώσει την έννοια της διαδρομής και την έννοια του χρόνου και έστω και λίγο, έστω και πρόσκειρα να ξεχάσω τα, τους γκρίζου προτάθους μου, να ξεχάσω την ανημπόρια μου, τα γυρατιά μου και να δω αυτό το πολύ όμορφο που μπορεί να έχω ακόμα μέσα μου. Οπότε όλα αυτά συνδυάζονται και με μια πάρα πολύ όμορφη ποίηση ε, και με το θέατρο και με μια κουλτούρα γενικότερη η οποία όσο και ασφανήν περίεργο, ρωτάω το φίλο μου. Είναι ο μέντορας μου στα περί της Ιαπωνίας. Γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Ε, και γράφηκε αυτόν. Και του λέω και καλά. Όλο αυτό, όλα αυτά τα ουκίλια ε, που έχω εγώ για να δείξω στα δουλειά και τα λοιπά, είναι στην περίοδο έντο, που είναι ίσω η πιο βίαιη περίοδος του σαμουράι. Πώ συνδυάζεται αυτό το πράγμα, μου λέει, συνδυάζεται με ένα πάρα πολύ ε, παιχνίδι. Λέω, δηλαδή τώρα αυτοί οι σαμουράι πηγαίναν και σκοτουνόντουσαν, και μετά πηγαίναν και διαβάζαν χαλκού, του λέω, ή κάναν α πούμε διαλογισμό ζέμ, ναι, μου λέει, και πώ γίνεται αυτό, του λέω. Πώς είναι δυνατόν να γυρίσει το κουμπί από τη στοχαστικότητα στην βίαιη δραστηριότητα. Μου λέει, αυτοί δεν το έκαναν απαραίτητο επειδή ήταν οι μπουρού. Το έκαναν διότι κατάλαβαν ότι η στοχαστική άσκηση με κάνει πιο αποτελεσματικό και στην καταπολέμηση του εχθρού. Δηλαδή ότι δεν αρκεί να κάνεις γυμναστήρια, η ασκήσεις αυτές της που κάνουν οι δικοί μας φαντάροι, που σάφης α πούμε, για να καλύπτεις τους κομπλεξικούς λοχίες, ας πούμε, που διατάζουν αυτά τα που δεν, δεν οδηγεί πιθανά αυτό, ε, οδηγεί μια εσωτερική αποτελεσματικότητα που κυριαρχεί στο κάθε τι. Αυτό λοιπόν συνδυαζότανε την τέχνη και πολλά από αυτά τα παίρνουν από την Κίνα. Είναι εντυπωσιακό ότι εμείς κάνουμε τώρα το Αρατόκιο και η Ιαπωνία, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι στα national treasures υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 8% των εθνικών του εισαυρών που είναι νέες οι Δεν είναι Ιαπωνικά, διότι από εκεί πήρανε τα περισσότερα πράγματα. Τα εκλέφευε πράγματα. Οι Ιάπωνε έχουν αυτό το πάρα πολύ χαρακτηριστικό στην τέχνη του όλη και στην κουλτούρα του και στον πολιτισμό του ότι μοιάζανε πολύ με του Έλληνε αυτό. Με του Έλληνε μέχρι προσφάτω, όχι τώρα πια. Έτσι που, που κλείνουν και γίνονται νευρολογικοί και ανασφαλεί. Με του Έλληνε κοσμοπολίτε που ανοίγανε από την αρχαία Ελλάδα μέχρι το, τα μέσα του 20ου αιώνα. Ήταν ένας λαός ο οποίος έφευγε, ταξίδευε, έβλεπε, υιοθετούσε και τα προσάρμοζε. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό κάνουν και οι Άπωνες. Έχουν πάρει από τους Ρώσους, έχουν πάρει από τους Κορεάτες, έχουν πάρει από τους Κινέζους, έχουν πάρει από πολλούς άλλους λαούς και οτιδήποτε έπαιρναν το έκαναν με έναν τρόπο δικό τους. Και το εκλέπτηναν μετά. Του, του έδιναν μια άλλη χρειά. Ακόμα και τη γραφή, από τους Κινέζους την πήραν, δεν την επινόησαν και την πήραν από τους Κινέζους, αλλά στους Κινέζους η γραφή είναι ιδεογραμματική. Δηλαδή κάθε, κάθε ένα από αυτά τα ωραία σύμβολα είναι ένα ιδεόγραμμα. Αναφέρεται σε κόνσεπτ ενώ οι, οι, οι Άπωνες έχουν μια πιο αυστηρά και ρυθμικά συλλαβική γραφή γι' αυτό και τα ονόματά τους είναι όλα με φωνήεντα Καβασάκι, Σουζούκι, Τανιζάκι, Γιοκοχάμα είναι τα, τα, τα, τα, τα πάντα έχουν εν μέσα ε, οπότε αυτά είναι συλλαβές Γιοκοχάμα, ναοσίμα Καβασάκι οπότε χωρίζουν κάθε συλλαβή σε ένα και πήραν τα γράμματα από τους, από τους Κινέζους και τα προσάρμοσαν στις δικές τους συλλαβές και η δική του γραφή είναι συλλαβική γραφή. Είναι, είναι συλλαβές αυτά. Κάθε, κάθε ένα από αυτά τα όμορφα έτσι, γράμματα δεν είναι γράμματα, είναι συλλαβές. Οπότε, υπάρχει αυτή η υιοθέτηση. Οπότε, αρχίζω και εγώ με τον Ξία Τζάνγκ, που είναι του 14ου αιώνα γεννημένο. πριν κάνουμε εμείς αναγέννηση, ε, μόνο και μόνο για να δούμε τα, τα μπαμπού και, ε, ε, σε μπαμπού τι έχω σε μπαμπού ε, α έχω Ιωσιμούρα σε μπαμπού όπου υπάρχει αυτό το πάρα πολύ χαρακτηριστικό όχι το κότο να βάλω ε, το σακουχάτσι καλύτερο το σακουχάτσι ε, το σακουχάτσι αυτά είναι μουσικά όργανα <Κι> αυτά που σα ακούγονται για πονέζικα είναι μουσικά όργανα μας δυσκολεύουν μας yeah. δεν μπορούμε να τα πολύ ακούσουμε. Yeah. τώρα η ιαπωνική μουσική θέλει πολύ εξάσκηση yeah. γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει yeah. τους Μπετόφερ και τους Βάγνερ ε, και αυτοί έχουν πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά σκάρου πανεβάσματα yeah. καταλάβατε ενώ εκεί είναι όλο πιο flat yeah. και δεν μπορείς να τα ακούσεις πάρα πολύ ώρα Δηλαδή, θέλει άσκηση, τέλος πάντων. Ε, οπότε, το σακουχάτσι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, μοιάζει με του ντουκ, αυτό το που έχουν οι αρμέλιδες. Ε, είναι ένα ψελευστό όργανο το οποίο είναι κατασκευασμένο από μπαμπού και μια και λέμε για μπαμπού, <laughs> μπορούμε να, ακούσουμε, να ακούμε γενικά σακουχάτσι τώρα και μετά θα σας βάλω χώτο που είναι αυτό το πράγμα που μοιάζει με το σαντούρι το δικό μα, ένα μαχρόστερο με 17 κορδέ που το παίζουν οι γκέι σε ταντλάνγκλινγκ και είναι πολύ ωραίο γι' αυτό. Κυρίω θα ακούσουμε αυτά τα δύο, ε, σαν κουχάτσι και κότο. και έχω και μπατρά με κουλιά. Οπότε να γίνει λίγο πιο ζένο όλο αυτό. <Ρι> και πάντα συνδέω αυτά τα ροζ, πολύ όμορφα χαρτιά και από την Κίνα και από μια Ιαπωνία. Ε, συνδέονται πάντα με ποίηματα, με σούτρε. Με ε, έτσι, σοφές κουβέντε ε, που λένε οι δάσκαλοι του Zen βουδισμού, ο βουδισμό άρχισε στην Ινδία, πέρασε στην Κίνα και από την Κίνα πέρασε στην Ιαπωνία γύρω στο 1300. Είναι η Κινέζικα γιατί ήταν εξιάου τσινγκ αυτός. Άρχισαμε έναν κινέζο για να, σας... να πάρω την προέλευση και μετά θα περάσω μόνος του. Αν και τα γράμματα είναι η Κινέζικα. Και τα γράμματα είναι η Κινέζικα. Αυτά. Ε, τα Μεταλλικά μας τα μάτια και την αρθαβητική γραφή <Ρι> και η γραφή μας <Ρι |ja|> δεν καταλαβαίνουμε. <πως> <Ρι> Αυτό που έχει σημασία όμως εδώ, προσέξτε α πούμε στην euh, ζωγραφική, έχω, έχω διαφόρων ειδών ζωγραφικές. Έχω τη ζωγραφική με τα πολύ έντονα χρώματα. Έχω ζωγραφική με καολίνες. Έχω ζωγραφική με μελάνη. Εδώ είμαστε στο ink painting. Δηλαδή ζωγραφική με μελάνη. Ζωγραφική με μελάνη, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι, η... ε, επειδή δεν έχουνε αυτά που εμείς έχουμε κατακτήσει. Κυρίως, κυρίως τρία πράγματα. Η, η, η ζωγραφική, η ιαπωνική θα σας φανεί λίγο περίεργη, διότι δεν τηρεί τους τρεις βασικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής. <συμίλια> οι οποίοι είναι ποιοι. <συμίλια> Πρόκουκοι. <Πρόκλημα. συμίλια> φωτοσκίαση. <συμίλια> Τα χρώματα <πική. συμίλια> Όταν πας, ας πούμε, σε μια σωλή καλό τεχνό, τι κάνεις. Είσαι <συμίλια> φροντιστήριο για να πας στην καθόλου. <συμίλια> σχέδιο. Σχέδιο, σχέδιο. <συμίλια> σχέδιο, ναι. Και μαθαίνεις φωτοσκίαση. Μαθαίνεις να δίνεις καλά τις αποστάσεις ναι. και, πορ... και τι άλλο. Μέτρημα. Μετράς με τη βελόνα για να είναι σωστές οι αναλογίες. Δηλαδή αυτά τα τρία πράγματα που είναι οι υπάγιες κατακτήσεις της δικής μας εξωγραφικής πρέπει να είναι σωστό με το κεφάλι τόσο, το χέρι έτσι. Άρα επειδή εμεί στηριζόμαστε πάρα πολύ στην οπτική μήνυση στηριζόμαστε πάρα πολύ στο σωστό μέτρημα στη σωστή απόδοση του τρισδιάστατου χώρου μέσω της προοπτική και στην απόδοση του τρισδιάστατου χώρου και της πλαστικότητας των μορφών της ογκυρότητας δηλαδή, της κάθε φόρμας, μέσω του σχιοφωτισμού. Αυτά λοιπόν όλα δεν υπάρχουν στην ιαπωνική τέχνη. Ε, Αφού δεν υπάρχουν, κανονικά θα έπρεπε αυτή η τέχνη να είναι κακή τέχνη και όμως είναι μια πολύ σημαντική τέχνη, πολύ επίπεδο και πώς καταφέρνουνε, ας πούμε κοιτάξτε εδώ, ένα μικρό παράδειγμα είναι αυτό τώρα, έτσι. Πώς, ε, ενώ εδώ δεν έχει βάθος, δεν έχει αυτό, ε, δεν έχει διαφοροποίηση μεγέθους από τα κοντινά στα μακρινά φύλλα του μπαμπού, πώς σου δίνει την αίσθηση ότι δεν είναι φλάτ. Το χρώμα, το, το, το χρώμα. Με, με την ένταση του μελανιού δεν είναι χρώμα με την ένταση του μελανιού και η ένταση του μελανιού από την άλλη έχει να κάνει και με το πόσο, πόσο ακούω εγώ την ανάσα του, του του μπαμπού θέλω να πω ότι όταν είμαι κοντά το βλέπω καλά το μυρίζω το αφουγκράζομαι αυτό που είναι μακριά το χάνω λίγο αρχίζει και γίνεται πιο αχνό άρα αυτό που είναι κοντά μπορώ να το δουλεύω με μια μεγαλύτερη ένταση γιατί το έχω, το ξέρω το βλέπω, το αντικρίζω ενώ το άλλο που κάνετε δεν θέλω όμω να του μειώσω το μέγεθος γιατί αυτό θα ήταν ένα ψέμα μια ψευδαίσθηση. Αρχίζει λοιπόν να υπάρχει αυτό που θα δούμε στην sino-ιαπωνική τέχνη γενικότερα και στην ιαπωνική δικότερα που είναι η έννοια ε, του του ελέγχου αυτό που λένε πριν με το τόξο. Με το τόξο. Αυτός που κάνει την τοξοβολία μέσα στη νύχτα έχει λόγω της προσπάθειας και της συγκέντρωση έχει μια πάρα πολύ συμπυκνωμένη ενέργεια στην κύληση τη στιγμή που κάνει το τόξο. Που άλλο άλλος που το βλέπει δεν την έχει. Άρα ε, όταν πάνε στο ζενοδοδισμό και κάνουν οι μοναχοί για τα περισσότερα από αυτά τα πρόημα είναι από μοναχούς ε, ε, Ζωγραφίζουνε, το κάνουν πριν ζωγραφήσουνε, κάνουν ασκήσει αναπνοή. Πολύ ώρα. Δηλαδή είναι φοβερό το πώ. Πόσο... Κοίταγα την κατανομή σε παλιά βιβλία τη Ιαπωνία και έλεγε α πούμε ότι πρέπει να κάνει μία ώρα διαλογισμό για να ζωγραφήσει μισή ώρα. Οπότε εγώ έλεγα και καλά. Από τη μία μισή ώρα δηλαδή, τη μία θα κάνει διαλογισμό και μόνο τη μισή θα ζωγραφήσει. Τα λεφτά σου παίρνουν. Καμένο χρόνο είναι. Mm. Και ε, έλεγε όμω ότι για να ζωγραφήσει πρέπει να φτάσει στον έλεγχο της αναπνοής των μέσων σου, του τρόπου που θα μεταφέρεις αυτό που έχεις αντιληφθεί, αλλά αυτό που έχεις αντιληφθεί δεν μπορεί να μεταφερθεί σαν παπαγαλία, α, το βλέπω, το κάνω, πρέπει να υπάρχει μία άσκηση, άρα υπάρχει σε όλη την η εμπονική τέχνη, υπάρχει αυτή η εξαιρετική αίσθηση διαφάνειας ε, έντασης, οι οποίες υπάρχουν και είναι εντυπωσιακό το ότι όπου υπάρχουν διασταυρούμενα διασταυρούμενες γραμμές που η μία πινελιά καλύπτει την άλλη, μπορείτε να καταλάβετε και τη μία και την άλλη. Σαν να υπάρχει μια ανάγκη διαφάνειας στην αντίληψη του σύμπαντος την οποία ο καλλιτέχνης θέλει να τη μεταφέρει. Και δεν μπουκώνουν επίσης. Ναι. Δεν μπουκώνουν. Ναι. Κάντε δοκιμή ζωγραφίζοντας να φέρετε 15 γραμμές τη μία πάνω στην άλλη, θα βγει ένα αποτέλεσμα έτσι. Ναι. Και όλα αυτά γράφουνε. Γράφουνε διάφορα πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε, γράφουνε ποίηματα, σούτρες, έτσι, οδηγίες. Σαν αυτά, ας πούμε, τα Κοάν. Τα πιο πολλά από αυτά συνοδεύονται από ένα μικρό Κοάν δίπλα. Το Κοάν είναι σαν... Είναι, ναι, ο ο δάσκαλο του ζεγουδισμού θέλει να σε φέρει σε μια κατάσταση όπου θα δώσεις μόνος σου την απάντηση στα ερωτήματα που σε βασανίζουν χωρίς να χρησιμοποιήσεις τα προθύστερα σχήματα, αυτά που είναι κουβαλάς. Οπότε σε βάζει λέγοντάς σου ένα κοάν. Και αυτό δεν λειτουργεί και πολύ σαν απάντηση, γιατί εσύ δεν καταλαβαίνεις και πολύ, ας πούμε, τι, τι θέλει να πει με αυτό. Αυτός που έχει φτιάξει την κλειδαριά, έχει φτιάξει και το κλειδί. Mm. Σαν να σε φέρνει σε μια σοφία του σύμπαντο, την οποία εσύ με πολύ λίγες κουβέρντες. Mm. Τα πολλά χρώματα τυφλώνουν τα μάτια. Mm. Α, έχω ένα ωραίο για τον μπαμπού εδώ. Mm. Επειδή λέμε για μπαμπού τώρα. Αχ, μην το κόβετε για μια φλογέρα, αυτοί ακούμε. Μην το κλαδεύετε για μια πετονιά, σαν θα που τα λουλούδια και το χορτάρι, όμορφο που θα είναι κατά πιστολή του σπιχιονιού. Κοιτάξτε ένα ποίημα που θυσιάζει την χρησιμότητα στην αισθητική. Συνετό ακολουθεί τη διέστησή του και όχι την επιθυμία του. Κοιτάξτε αυτό που λέγαμε για τη μέση του κενού. Δείτε επίση τον τρόπο με τον οποίο ενώ δεν χρησιμοποιείται προοπτική μέσα από την παρουσία και την απουσία θα κάνουμε κοντινό κάτω μετά, αλλά θέλω να δείτε όλο το σκρόλ και τον τρόπο με τον οποίο ο, όλο αυτό το scroll παίζει με το πλήρε και το κενό με την ένταση και με το στοχασμό, με την παρουσία και με την απουσία. Πρόσεξε το κορμό του δέντρου, έγινε από ένα μικρό κλαδάκι. Ο πύργος με τα 7 πατώματα ξεκίνησε από μια αφτιαριά. Ένα ταξίδι χιλιομέτρων άρχισε από ένα βήμα. αντίληψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο κοντά σε, στον William Turner ή στους εμπρεσιονιστές αυτό που έχουμε εμείς στη δική μας τέχνη ας πούμε και ο Τέρνερ ε, ο, ο γιατί γιατί ο Turner έδινε αυτή την αίσθηση της μικρότητας του ανθρώπου απέναντι στην απεραντοσύνη της φύσης και της ατμοσφαιρικότητας των φυσικών φαινομένων όλος ο ρομαντισμός και ο Φρίγκριχ και ο Κόνσταμπι, αλλά κυρίω ο Μάρκον Βίλιαμ Τέρνερ. Οπότε. Αυτό είναι κοντά σε αυτή την αντίληψη. Ότι ο άνθρωπο έχει κάτι ανθρωπάκια κάτω, είναι μικρό και λίγο απέναντι σε αυτό το βουνό που υπήρχε για πάντα εκεί. Δείτε τα πεύκα, γενικά τα κονοφόρα, αλλά δείτε τα πεύκα και τον τρόπο με τον οποίο τα δύο ειδών πεύκα, αυτά τα κυπαρισόπευκα που υπάρχουν και κυρίω τα ιαπωνέζικου τύπου πεύκα τα οποία διακτηνίζονται δεξιά και αριστερά, δημιουργούν αυτά τα τοπία και δείτε επίση το, το χάσιμο και την έβρεση. Αυτά είναι εικόνες που δεν μιλούν για την βεβαιότητα ορισμού του κόσμου. Είναι σαν να αποδέχεσαι ότι κάτι το βρίσκεις και το χάνεις. Και είναι φυσιολογικό να το βρίσκεις και να το χάνεις. Και ίσως αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής. Να βρίσκεις και να χάνεις πράγματα. Όχι να βρίσκεις και να τα κλειδώνεις με στην τσέπη σου για να τα κρατάς για πάντα εκεί. Περιόδου, εμένα τουλάχιστον αυτό με συγκινεί ίσως περισσότερο από όλου, είναι ο Σεσουτόγιο, ο οποίο έκανε και πολλά ταξίδια. Αφήνει μια αυτοπροσωπογραφία του, ο οποίο έκανε και πολλά ταξίδια στην Κίνα, ε, όπου ήταν επίση περιζήτητος ε, και έχει δύο, δύο διακριτά στυλ. Θα μπορούσαμε να πούμε, είναι περίπου τη ίδια εποχή με το δικό μα Πιέρω Ντελαφραντσέσκα, εδώ. Λίγο πριν του δικό μας Λεονάρντο και του δικούς μα ενώ τη Δης δικούς μας, τέλος πάντων, για να καταλαβαίνετε τη σύγκριση πότε τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει δύο έργα αρκετά διακριτά, γιατί ε, μετά τα ταξίδια του στην Κίνα υιοθετεί κάποια στοιχεία από τον, ε, την, την αισθητική του βορά της Κίνας, όπου δουλεύει πάρα πολύ αυτή η δυνατή και καθαρή εχμηρή γραμμή που κάνει φόρμες, γωνιώδεις φόρμες, πάρα πολύ ωραίες όμως, τα ξεζάν, το, το χτίζει, το, το, το, το, το, το, το, έτσι, ορίζει πράγματα και μέσα σε αυτές τις φόρμες διακτινίζονται τα κλαριά των γυμνών δέντρων του χειμώνα με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Στο άλλο του στυλ το οποίο το κάνει κυρίως στην Ιαπωνία όταν έρχεται, όταν έρχεται από την Κίνα επηρεασμένο από τα πολύ ωραία πράγματα που έχει δει, δουλεύει περισσότερο έτσι και μετά από κάνα χρόνο το ξαναλάζει σε κάτι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό κοιτάξτε λοιπόν δύο τοπία όπου το ένα είναι λίγο πιο σαφές πιο δομημένο έχει, έχει μέσα μια κατασκευαστική δομή από φόρμε, πολύ όμορφο κι αυτό Πολύ, πολύ. Και κοιτάξτε ένα άλλο, το οποίο είναι αυτό που σημαίνει ε, το, το ουκύγιο. ουκύγιο, ε. Ενώ δεν είναι ακόμα η εποχή για ουκύγιο, ε. Ουκύγιο είναι the floating world, ο κόσμος που αρμενίζει. Και ε είναι η εικόνα, ε. Άρα ουκύγιο ε είναι images of a floating world εικόνες ενός κόσμου μεταβλητού που αρμενίζει. Αυτό δεν είναι ουκίγιο, ε, σαν αντίληψη, εκείνο όμως είναι. Είναι αυτή η αίσθηση του φευγαλαίου που η δική μας τέχνη θα κάνει πάρα πολύ καιρό να το πετύχει, ότι μια, μια πινελιά μπορεί να είναι μια εξωτερική ενό ενός συναισθήματος που φευγαλαία αποτυπώνεται. Πάμε να τα δούμε γιατί είναι πολύ ωραίος, πολύ δυνατός, σε σου τόιο. Έχει, <εκλανβάνε> έχει μια πολύ ωραία σειρά και αυτή τη πινακοθήκης στη σειρά που έχει το ελληνικό τοπίο που για πρώτη φορά απεικονίζεται μέσα από δομέ. δομές. Mm. δομές. Ε, αλλού παχαίρνει γραμμέ του, αλλού έρχονται ματιέρε με τα χρώματα. Όχι <οχι> τόσο αυτό, <οχι> αυτό ναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή, πολύ καλή παρατήρηση. <Παλίου> της προοπτικής δηλαδή πως είναι στα Βυζαντινά, που αντί να πάνε πίσω στο βάθος ανεβαίνουν προς τα πάνω με την λεγόμενη αναφατική προοπτική, εδώ δεν είναι ακριβώς προοπτική αυτό αλλά είναι μια σταδιακή ανάβαση από τα νερά και τα χώματα και τους κορμούς του πρώτου επιπέδου μέσα από πάρα πολύ ωραίες κλήσεις των αξώνων που έχουν πάρει τα πέφτα από τις ρηπές του ανέμου που οδηγούν πυραμιδωτά, πυραμιδωτά, πυρομιδωτά έτσι στο μεγάλο βουνό το πίσω μέχρι να χαθούν. και τη βραδιά. Και εδώ πάνω στο δεύτερο σπίτι σε Σεσούν μέσα από αυτήν την χειρονομιακή ασάφεια και τον τρόπο με τον οποίο περνάνε οι καθημερινές δραστηριότητες, το ψάρεμα, οι καλύβες ενώνονται και γίνονται ένα με τη φύση και τα μακρινά βουνά νομίζω δεν έχω βάλει ένα θα βάλω μετά το Ιωσιμούρα με το κότο. τώρα είναι διάφοροι που παίζουν το, το σακουχάτσε αυτό ο ουρανός είναι αιώνιος η γη διαρκής γιατί γιατί δεν ζουν για τον εαυτό τους και έτσι ζουν για πολύ. εύκολο. Ο σοφός δεν επιχειρεί ποτέ κάτι μεγάλο. Γι' αυτό πετυχαίνει το μεγαλείο. Πολύ σημαντικός, λίγα χρόνια μετά, το 16ο αιώνα πια, είναι ο Χαζεγάβα Τοχάκου. Ο Τοχάκου έχει κάνει πολύ ωραία έργα, μεταξύ των οποίων νομίζω στο Τόκιο είναι ε, η πάρα πολύ ωραία σειρά με τα δύο εξαπλά παραβάν με τα πέφκα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο συστάδες. Είναι, είναι δύο παραβάνα αυτά, ένα από εδώ, ένα από εκεί υπάρχουν δύο συστάδες από πεύκα όπου υπάρχει αυτή η εξαιρετική αίσθηση της χειρονομίας που βγαίνει και χάνεται έχει κενό χώρο. Οι τύχοι του σπιτιού είναι χρήσιμοι γιατί δημιουργούν κενό χώρο. Κάθε τι που φαίνεται είναι ωφέλιμο, μα η αληθινή χρησιμότητα είναι σε εκείνα που δεν φαίνονται. Πινένο, είναι απλώ είναι πινέλα τα οποία διαφοροποιούνται οι τρίχε του από διαφορετική προέλευση ζώα και κάποια είναι πιο τραχιά και έχουν αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ ας πούμε και κάποια είναι πιο μαλακά σαν αυτά που βλέπαμε πριν τα μπαμπού. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι εμεί ε, ανακαλύψαμε την έννοια τη χειρονομία ή της, του αποτυπώματος ή του ίχνους στον 20ο αιώνα. Ενώ εδώ ήταν κομμάτι μιας κουλτούρας. Και είναι επίσης εντυπωσιακό το ότι σε εμάς οι αντίστοιχες αναζητήσεις ε, άγγιζαν, πιθανόν να αγγίζουν ακόμα και σήμερα, ένα περιορισμένο κοινό μορφωμένων ανθρώπων. Ο μέσος οτι σε εμας οι αντιστοιχες αναζητησεις αγγιζαν πιθανον να ακομα μπορεί να δει κάτι τέτοιο και να το θεωρήσει εύκολο ή άδειο. Αυτά είχαν απήχηση σε ένα πάρα πολύ μεγάλο έβρος ανθρώπων. Δηλαδή σε όλα τα μοναστήρια στοχάζονταν, το περιβάλλονταν από τέτοιου είδου έργα. Τι ευθίες κρατάει κάτι από τη δομή του, του δέντρου ας πούμε και με τις φινελιές σφευγαλές κρατάει κάτι από την κίνηση της ηλωσιάς δείτε το πρασινάκι του μπαμπού δείτε το ανεμοδαρμένο δέντρο με τις εξαιρετικές κοιμήσεις και τα πουλιά που υπάρχουν εκεί ανάμεσα και τις ενώσεις τις είναι αυτά που μοιάζουν λίγο με τον λίγο του κόκορα το μυλό μας το σπίτι μου κάηκε αλλά όχι πριν πέσουν τα πέταλα των λουλουδιών δύο συναντήσεις των δύο ώρων α, απλά κάνει μια εισαγωγή. Εδώ ας πούμε το, το Σαμιτσουόκι ένα πάρα πολύ όμορφο δίπτυχο όπου παίρνει και συνδυάζει τις δύο εποχές του χρόνου την άνοιξη και το φθινόπωρο, μάλλον το φθινόπωρο για μας και την άνοιξη μαζί με την πίση, ε, μαζί με τα άνθη των ψυχανθών και τα φύλλα των φιλοβόλων όπως είναι αυτή η Σφένδαμη εκείνο είναι Απρίλιος ετούτο είναι Νοέμβριος και απάνω και στα δυο κρέμονται πάρα πολύ όμορφα και στην ανθισμένη κερασιά εξιά και στην, στα κοκκινοπά φύλλα των Σφένδαμων εδώ αριστερά κλέμονται ποίηματα σαν αυτά που διαβάζουμε είναι, είναι πολύ όμορφα, μεγάλα παραπάνω τώρα αυτά, ε, τεράστια, αλλά πάρα πολύ ωραία και σαν σύνθεση ενιαία, πως είναι σαν να συναντιόνται οι εποχές μέσω ενός κοινού παράγοντα, που από τη μία είναι η ποιηση, με την έννοια της πίεσης του πεδίου εκείνου που μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε λίγο βαθύτερα τον κόσμο από ό,τι η πεζή η καθημερινή μας ομιλία μπορεί να μας οδηγήσει και το άλλο στοιχείο είναι η ίδια η ομορφιά αυτή η ομορφιά των εποχών και των τρόπων με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά Α, αν δεν υπήρχαν πράγματα σαν τα άνθη της κερασιάς σε αυτόν τον κόσμο πόσο ατάραχης θα ήταν οι καρδιά μας στην άνοιξη Σα βλέπω από μόνα σα να βλέπετε. Αυτό που λέγεται χορισμός δεν έχει χρώμα, μα ποτίζει τις καρδιές μας και τις βάφει με μοναξιά. Ένα τμήμα που ένα πάρα πολύ όμορφο παραβάν Τα παραβάν, εντωμεταξύ, την άλλη φορά που θα πούμε και για τον Ρολαν Μπάρντ και για την επικράτεια των σημείων γιατί πρόκειται για ένα πολιτισμό που δουλεύει μέσα από την επικράτεια των σημείων Όλα αυτά τα αντικείμενα λειτουργούν ως σημεία Με την έννοια του σημείου, εννοούμε με την έννοια του σιν, δηλαδή το ότι είναι, είναι όλα σημάδια αυτά Δηλαδή τα τατάμι που πατάμε ξυπόλυτοι είναι ένα σάιν οι ερώτε του χώρου. Οι ερώτηση και οι σεβασμού για το χώρο. Ότι δεν πατά με τα λασκωμένα σου παλαιοπάπουτσα επάνω σε ένα χώρο όπου θα κάνει κάτι, θα μιλήσει με έναν άνθρωπο, θα πιει μια κουπατσάι. Άρα το τατάμι είναι ένα σάιν. Το παραβά είναι ένα σάιν διότι ουσιαστικά μου χωρίζει, με αποκόπτη από τη φύση. Άρα θέλω κάτι που να μου υποκαταστήσει αυτή την αποκοπή. Δεν, δεν, εμείς, εμείς ανοίγουμε. Εμείς, ας πούμε στο δικό μας πολιτισμό στην Ελλάδα τουλάχιστον που έχουμε τόσο όμορφο καιρό. Έχουμε τα μεγάλα παράθυρα και τα ανοίγουμε. Όταν αισθανθούμε ότι έξω η φύση μιλάει και εμείς έχουμε κουφαθεί κλεισμένοι στους τέσσερις τείχους, ανοίγουμε τα παράθυρα. Αυτή για να αποκαταστήσουν αυτή τη σχέση αποκοπής από τη φύση που όταν μπαίνεις μέσα στους τέσσερις τύχους ενός δωματίου αισθάνεσαι, χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά αυτά τα ζωγραφισμένα πετάσματα, τα οποία άλλοτε ανοίγουν και άλλοτε μένουν σταθερά, αλλά είναι σαν να με συνδέουν με τη φύση αποκόπτοντας με ταυτόχρονα. Οπότε έχουν αυτό το πολύ έντονο χαρακτηριστικό και αυτά τα συγκεκριμένα, είναι, είναι πολύ όμορφα γιατί έχουν βαφτεί μέχρι σομπογιά και με πάρα πολύ ωραία γέρικα δέντρα, τα οποία γέρικα δέντρα συνεχίζουν να βγάζουν πολύ ωραία κλαριά. Άρα έχω και μια αίσθηση ταυτόχρονα αιωνιότητας στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει αυτούς τους μεγάλους κέδρους και τις γέρικες δαμασκηγές. και πάρα πολύ όμορφα έργα μας έχει δώσει ο Γκάτα Κορίν τώρα έχουμε φτάσει γύρω στο 1700 χρονολογικά με, ξαναλέω με πολύ αυστηρή επιλογή πέρα από εκεί που πέφτουν τα μπουμπούκια η άνοιξη μπαίνει στην άλλη πλευρά της ομίχλης στα νερά σιωπή στα χορτάρια ομίχλη νυχτόνι. Θεός είναι τα λουλούδια της κερασιάς στο φεγγαρόφουντο όμορφη με ήρεδες. έχει κάνει ο τοχάκου βλέπετε ε, εκείνη η γραμμή είναι για την ένταξή τη στο συγκεκριμένο χώρο αλλά είναι από τα πιο όμορφα έργα που έχει στο Tokyo National Museum γιατί ακριβώς παίζει με αυτό το καθαρό πράσινο του βλαστού και με τα πολύ ωραία και διαφοροποιούμενα πλέτων ανθέων σανδάλια μου περπάτησα λόφους και λόφους έψαχνα για την άνοιξη μα δεν την έβρισκα γυρίζοντας άγγιξα τυχαία το μυρωδάτο ανθός της δαμασκινιά, και εκεί στην άκρη του κλαριού βρήκα ολά... ολάκαιρη την άνοιξη Στο δεύτερο μέρος πήρα, πήραμε μία πρώτη γεύση από κάποια ελάχιστα δείγματα πάρα πολύ ωραία ζωγραφικής που δουλεύει σε χαρτί με μελάνι με χρωματιστά μελάνια με ε, υδατοδιαλιτά υλικά, με λάκες, με σε ξύλα, σε παραβάν, σε δεντάλλε, σε scrolls ε, και πάμε σε ένα πιο ιδι, ιδιαίτερο είδος που ήταν το πρώτο που έγινε τόσο αγαπητό στη Δύση, διότι όταν άνοιξαν οι πτήσει τη Ιαπωνία, είπαμε το 1868, η περίοδο έντο. Oh. Mm. Είναι αυτό. Η περίοδο έντο είναι, είπαμε, το 1603 μέχρι το 1868. Αυτά τα περίπου 300 χρόνια. Έντο mm. είναι το Τόκιο σήμερα λέγεται, τότε λεγόταν έντο και λόγω του βάρους που είχε αυτή η περιοχή ονομάζεται και ολόκληρη περίοδος έντο. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος διότι υπάρχει μία ε, ένα είδος ε, ε, ένα παιχνίδι του μυαλού φοβερό το οποίο λέει ότι αφού, αφού όλα είναι εφήμερα και αφού ο κόσμος είναι τόσο φευγαλαίος γιατί να μην τον απολαύσω γιατί να μην τον αποτυπώσω Ήταν σαν τη δική μας περίοδο Την ίδια περίπου Το 17ο αιώνα δηλαδή ε, Όπου υπήρχε το Carpe Diem Απολάμβανε ε, Είμαστε θνητοί θα πεθάνουμε Carpe Diem Απολάμβανε την ημέρα Ζήσε τη Οπότε αυτό Εκείνη την εποχή εμείς έχουμε μπαρόκ Που απο, απενοχοποιεί λίγο Και γεμίζει τη ζωγραφική Και την τέχνη με συνέστημα Εδώ λοιπόν Έχω την εικόνα ενός κόσμου που αρμενίζει, ουκίγιο είναι αυτό, και το ε είναι εικόνα. Το ε είναι εικόνα, το ουκίγιο είναι ο κόσμο του αρμενίου. Εδώ λοιπόν έχω τα λεγόμενα good block prints, τα οποία ήταν το πιο γνωστό είδο και το πιο διαδεδομένο που μας έφερε σε πρώτη επαφή με την ιαπωνική τέχνη. Ένα είδο δηλαδή ξυλογραφία το οποίο γίνεται δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, δεν έχει ιδιαίτερα ψηλής εκτίμησης. Η ξυλογραφία, ε, η χαρακτική γενικά είναι η δυνατότητα ε, δημιουργίας μιας μήτρας ε, μέσα από το μελάνωμα της οποίας υπάρχει δυνατότητα πολλαπής αναπαραγωγής μιας εικόνας. Τα πρώτα δείγματα αυτή τη αντίληψη θα έχουμε στι ε, μήτρε από ημυπολίτημου λίθου από τη Μεσοποταμία, ακόμα την τρίτη η του Χριστού. Όπου θέλοντα να κάνετε διάφορε φραγίδε, είτε για λόγου ιδιοκτησία, είτε για λόγου κύρου και βοήθρου, χρησιμοποιούσαν αυτή τη στάμπα. Ο δίσκο τη Χριστού που έχουμε εμεί, λίγο πιο μετά, έχει γίνει με μια τέτοια μέθοδο αναπαραγωγή. Τα ίδια συμβολάκια έχουν σκαλιστεί σε μήτρα και τοποθετούνται πάνω στην ομή πλάκα του πυλού. Πέρα από αυτές τις μεθόδους αναπαραγωγής, επειδή ακόμα δεν υπήρχε το χαρτί, ε, οι Κινέζοι πρώτοι υιοθετούν την τεχνική της ξυλογραφίας, σκαλίζουν δηλαδή ένα ξύλο μελανώνοντάς το στη συνέχεια και με πίεση, όχι με πρέσα στην αρχή, αλλά με ένα ειδικό εργαλείο που έχουν, Γίνεται η αναπαραγωγή τη εικόνα μέχρι να στομώσει η ξύλινη μήτρα και να μην μπορεί να παράξει περισσότερα αντίτυπα. Ανάλογα του αν είναι πλάγιο ξύλο ή όρχιο ξύλο, η έννοια του πλάγιο ξύλου και του όρχιο ξύλο έχει να κάνει με το πώ το κόβει τα χέρια με τον κορμό και τα νερά του. Το, το όρχιο ξύλο είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο να σκαλιστεί, αλλά σου βγάζει 500 αντίτυπα, χίλια, Το πλάγιο ξύλο είναι πιο μαλακό να δουλευτεί και σου βγάζει. Μέχρι 100 για να είναι καλά Μετά αρχίζει και μπουκώνει Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά που βλέπετε Τα πολύ ωραία Είναι ξηλογραφίες Θα σας πω κάποια πράγματα και για την τεχνική Αυτά αρχίζουν συνήθως μέσα από την αναπαραγωγή κάποιων προσευχών, δηλαδή στους ναούς κυρίω από τον 13ο αιώνα, το 10ο, το 13ο, επειδή όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να προστιθήσεις πάντα τις προσευχές και τις σούτρε, μοιράζονταν αυτά τιπομένα, ή κάποια εμβλήματα ή κάποια σύμβολα, ή κάποιες πολύ όμορφες φράσεις σαν αυτές που διαβάζουμε κι εμείς στο μεταξύ. Στη συνέχεια, στην περίοδο του έντο, που είναι αυτή η περίοδος που μας ενδιαφέρει, Εμφανίζεται η ανάγκη των ανθρώπων να απεικονίσουν όλες αυτές τις δεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Τις όμορφες γυναίκες, γιατί υπήρξε και μία απελευθέρωση των ηθών εκεί. Εμφανίζονταν πάρα πολύ όλων τον ηθών, οι και η τέπο. Ε, άρα υπήρχε μία ερωτική διάθεση λίγο πιο απελευθερωμένη. Έρωτας, σεξ, γκέισες, ωραίε γυναίκες. Πολύ ωραίες γυναίκες όμως. Δηλαδή κάνανε ολόκληρα άλβουμ από οι όμορφες γυναίκες της Καναδά, οι όμορφες γυναίκες του Έντο. Ε, οι ανθρώπινη τύποι, οι γλωσσού, η κοκέτα, οι αυτοί. Τι, δηλαδή, ε, τυπολογία γυναικών, εξατομικευμένα πορτρέτα φυμισμένων γκέισσων ή γενικά από κόρτεζανς, από ακολούθους, ε, τα ανδρικά επαγγέλματα, η φύση, τα κύματα, το ψάρεμα, ό,τι φανταστείτε από την καθημερινότητά τους αισθάνονταν μια ανάγκη ότι αφού ο κόσμος είναι εφήμερος και φευραλαίος γιατί να με τον αποτυπώσω και να μπορώ να τον απολαμβάνω όχι μόνο βιωνοντάς τον αλλά και κοιτάζοντά τον. Οπότε έχουμε μία άνευ προηγουμένου ανάπτυξη με κύματα, με αγρότες στη βροχή, με τον νησί Φούτζι, με ηθοποιούς, με σαμουράι, με ωραίες γυναίκες, με καθημερινές σκηνές, που μας δίνει μία πληθώρα από πραγματικά πολύ όμορφα έργα, τα οποία δεν τα είχαν, σας αναλέω, σε πάρα πολύ ψηλή εκτίμηση, όπως είχαν τα προηγούμενα που σας έδεισα, που ήταν unicum, διότι βγαίνανε σε πάρα πολλά αντίτυπα, ήταν και πιο φτηνά. Αλλά δεν ήταν εύκολα στην παραγωγή. Καθόλου εύκολα. Mm. Διότι κάθε ένα από τα χρώματα που έχουν θέλει και μία ψήνιμη μήτρα, η οποία σκαλίζεται με πάρα πολύ κόπο σε απίστευτες λεπτομέρειε και είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο δίνεται αυτή η τεχνική. Σκαλίζεται κάπως έτσι το ξύλο, συνήθω χρησιμοποιούν ξύλο κερασιάς, το οποίο παρά το γεγονός ότι είναι σκληρό ξύλο, είναι ανφεκτικό, και βγάζει πολλά... και σήμερα αυτοί που κάνουνε ξυλογραφία, ένα 30% των να ας πούμε, δεν είναι φλαμμουριές και τέτοια, ούτε κυπαρίσκια και βέβαια. είναι κερασιά. Πολύ ωραίο αυτό το ξύλο για σκάλισμα. Να, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε μια, ένα ουκίλιο ε, μια εικόνα αυ, αυτού του, αυτής της κατηγορίας. Ε, είναι ξυλογραφία, είναι woodblock print αυτό, αυτό λοιπόν για να γίνει χρειάζεται 13 μήτρες 13 διαφορετικά ξύλα που κάθε ένα έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα για να γίνεται το τύπομα. πιο συγκεκριμένα φτιάχνω αρχικά, το σχ... φτιάχνω αρχικά το σχέδιο σε ένα χαρτί ύστερα βρέχοντας λίγο το χαρτί μου περνάω αυτό το σχέδιο σε όλες τις μήτρες τις οποίες θα χρησιμοποιήσω τις ξύλινες γιατί από αυτό θέλω να φτάσω σε αυτό στην πρώτη μήτρα εδώ έχω βάλει το χρώμα τη μήτρα το χρώμα δηλαδή και τι αποτέλεσμα έχει στο τελικό σχέδιο εδώ λοιπόν βλέπω αυτό το ανοιχτό καφέ, το οποίο είναι για να βαφτεί το ρούχο της μίας μορφής. Εδώ βλέπω αυτό το ροδίζον καφέ, το οποίο είναι για τους κορμούς των δέντρων. Οι κορμοί των δέντρων όμως επειδή μου βγαίνουν πάρα πολύ ροζ, χρησιμοποιώ στην άλλη μήτρα, στο ξύλο, τον κρίζω για το χώμα και βάζω και λίγο κρίζο πάνω στο ροζ που είχαν οι Κορμί, για να το ρίξω και για να το κάνω ένα ωραίο καφετί όλα αυτά που βλέπετε έχουν προκύψει από μία μήτρα κάνω μία μήτρα για το καφέ μία μήτρα για το ροδαλό μία μήτρα για το γκρίζο και κάθε φορά περνάω το χαρτί μου πάνω στην κάθε μήτρα το πατάω σε κάποιε περιπτώσει χρησιμοποιώ και πρέσα, αλλά όχι τόσο. Οι Ιαπωνέζοι δεν χρησιμοποιούν συνήθω πρέσα, όλο είναι χειροποίητο. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν πρέσα και μετά προχωράω. Στην τέταρτη μήτρα βάζω αυτό το ψυχρό γκρι το οποίο πέφτει πάνω στα άλλα. Στην πέμπτη μήτρα χρησιμοποιώ ένα πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο γαλαζοπράσινο για να κάνω τη θάλασσα. Στην έκτη μήτρα χρησιμοποιώ το ίδιο γκρι που είχα χρησιμοποιήσει στην τρίτη μήτρα, αυτό το γκρι, μόνο που εδώ το ρίχνω πάνω στη θάλασσα, γιατί μου φαίνεται ότι παραπρασύνησε για θάλασσα και τη θέλω λίγο πιο σκούρα και φουρτουνιασμένη. Στην έβδομη μήτρα παίρνω περ... περ... ένα σκούρο μπλε, για να βάλω κάποιες λεπτομέρειες. Εδώ ξαναβάζω άλλη μία μήτρα για να κάνω το πάνω, αυτό γίνεται σταδιακά, το βλέπω πως προχωράει και είναι σαν τον καλλιτέχνη που κοιτάει το έργο του και λέει τώρα τι θέλει, θέλει κάτι να προσθέσω εκεί, θέλει ένα χρώμα εκεί. Αυτή λοιπόν προχωράνε φτιάχνοντας καινούριε μύτρες πάνω στις οποίες μύτρες κάθε φορά τοποθετείτε. Το άσπρο του ουρανού στο 8 κάνει κενό. Άρα θέλω κάτι να, να, να βάλω, αλλά επειδή δεν θέλω να τον κάνω και τον ουρανό εντελώς γαλάζιο, τον κάνω αυτό τον κρυζογάλαζο. Στη συνέχεια δουλεύω τη μήτρα με τα πράσινα. Βάζω τις φιλοσχέσεις του δέντρου, την ομπρελίτσα που κρατάει μια μορφή και κάποιες λεπτομέρειες τη άλλη μορφή. Παίρνω ένα πολύ μου γκρίζαρο και δεν μου αρέσει μου το γίνεται. Κάτσε να του βάλω μια ανταύγια από ένα, από ένα ανοιχτό γαλάζιο να του δώσω μια αίσθηση ότι είναι ουρανό. Μετά, ωραίο μου γίνεται, αλλά κάπως θέλω να το κλείσω προς τα πάνω, ότι σαν να σκοτεινιάζει ο ουρανό ψηλά. Χρησιμοποιώ ένα μαύρο που το είχα χρησιμοποιήσει και στο 9, για να το φέρω πάνω να το κλείσω. Και στο 13 προσθέτω την υπογραφή και λεπτομέρειε λεπτομέρειες αντίματα των προσώπων. Και μου προκύπτει αυτό, θέλω να σας πω ότι για να κάνω αυτό έκανα... 13 διαφορετικά ξύλα που έσκαψα το κάθε ένα με απίστευτες λεπτομέρειες για να μπορέσω να φέρω αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Δεν είναι μία μήτρα που συνήθως κάνουμε οι δύο. 13 ξύλα να τα σκαλίσεις σε τέτοιες λεπτομέρειες και ορισμένα από αυτά έχουν μεγέθη τη τάξης των 40 εκατοστών, 55 εκατοστών, είναι μεγάλα. Θέλω να πω, σαν διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ δαπανηρή. Δεν το ελέγχει πάντα το αποτέλεσμα. Yeah. Δεν μπορεί να επέμβει από πάνω να το αλλάξει. Οπότε έχει αυτό. Σημαίνει ότι σκάβει αυτό που δεν θε να. Ναι, γι' αυτό τώρα. Σα yeah. αναγυρίζω yeah. yeah. αυτό. Λέω ότι είναι μια τελίτσα μόνο. Ναι, έχει σκάψει yeah. όλο το υπόλοιπο. Yeah. Yeah. Yeah. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, που ωραία και σωστά το εντοπίζει ο Γιάννη, όταν μελανώνω, αυτό που εξέχει θα βαχθεί. Άρα όλο το υπόλοιπο πρέπει να το έχω χαμηλώσει. Σαν τις φραγίδες που όλο έχει πέσει και μένει η φραγίδα. Οπότε σκαλίζω όλο το υπόλοιπο για να αφήσω ελάχιστα σημεία. Ας δούμε ένα άλλο ένα παράδειγμα με κοντινό. Κοιτάξτε πόσο λεπτοβουλεμένες είναι αυτές οι μήτρες εδώ στις λεπτομέρειε τους. Οι τρίχες... Εδώ είναι, κοιτάζεται στον καθρέφτη τώρα αυτή και θέλει να κάνει την, κό, την κόμοση του μαλλιού τη και να βγάλει όταν τραβά στο μαλλί πολύ. Κάνει αυτέ τι γραμμέ έτσι. Οπότε κοιτάξτε ότι αυτό έχει γίνει με, με το καλεμάκι και τα ειδικά εργαλεία τη ξυλοβλητική. Μία-μία η λεπτομέρεια για να μπορέσει να κατέβει και να μην βαφτεί και να μου γίνει το κενό. Οι μήτρε είναι έτσι. Όπω ωραία παρατήρησε ο Γιάννη πριν κατεβαίνει. Αυτή είναι μία μήτρα για τα μαύρα. Οπότε θέλω τη γραμμή της μύτης, το μαλλί και τα φρύδια και το στόμα λιγάκι, το περίγραμμα. Οπότε όλο έχει σκαφτεί και έχει κατέβει και έχει αφαιρθεί μόνο ό,τι εξέχει για να γίνει το κομμάτι το μαύρο στην τελική αναπαραγωγή. Οπότε αυτό, το τώρα στο συνολό του βλέπετε, εξέχουν τα μαύρα. Άλλο ένα παράδειγμα για να το επιδόσουμε. Ε, αυτή είναι μια πολύ όμορφη ξυλογραφία ουκίγιο ε δείχνει με αυτή την εξαιρετική κομψότητα αλλά είναι δύσκολη γιατί θέλει να ανταγωνιστεί τους άλλους καλλιτέχνες και να βάλει πολύ περισσότερα χρώματα για να είναι πιο ευπόλυτο και πιο εντυπωσιακό. Οπότε κάνει το αρχικό σχέδιο εδώ θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό τελικά. Κάνει το αρχικό σχέδιο εκεί, εδώ κάνει μία μήτρα μόνο για τα μάτια δηλαδή σκάβει όλο το υπόλοιπο και μένει μόνο μία μήτρα γιατί τα μάτια και το περίγραμμα αυτό θέλουν να το τονίσουν πάρα πολύ Εδώ μία άλλη μήτρα για το μαλλί Για το στολίδι του μαλλιού μία άλλη μήτρα και για το λογότυπο λίγο Εδώ θέλει ένα πιο βαθύ πορτοκαλί πάνω σε αυτό το βαθύ πορτοκαλί, μετά πέβει το πράσινο επάνω. Στην υπογραφή, α πούμε. Το μπλε. Oh, το μπλε το βάζει και στο φλιτζανάκι. Αυτό για να σκαλιστεί. Mm -hmm. Ξέρετε την ψηλόβουλιά είναι έναν τέλα. Mm -hmm. Δεν είναι εύκολο. Και σου χαλάνε οι μήτρε. Οπότε έρχεται. Εδώ φέρνει το σκούρο μπλε για το μαντήλι αυτό που φορά. Εδώ βάζει το κόκκινο για το πιατάκι και βάζει και μερικά κόκκινα στις λεπτομέρειε του ενδήματος και της κόμωσης. Εδώ του φαίνεται πολύ φλατ αυτό το πορτοκαλί εδώ και θέλει να το κάνει ριγέ, οπότε φτιάχνει μία μήτρα στην οποία είναι μόνο οι σκούρες ρίγες από το φουλάρι. Εδώ το φόντο ήταν πάρα πολύ άσπρο, δεν διαφοροποιείται η μορφή, άρα φτιάχνω μία μήτρα γκρι για να το ρίξω λίγο για να πετάξω τη μορφή μπροστά. Yeah, Εδώ τονίζω τα μαύρα Που λέγαμε πριν Και φτάνω σε αυτό Θέλω να σας πω Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν διαδικασία Και σαν τεχνική <σομίως> Αλλά μην νομίζετε ότι παίρνουν το πινέλο και βάθουνε. Είναι πολύ χρονοβόρο Είναι πάρα πολύ δύσκολο Και πάμε τώρα να δούμε Μερικά πάρα πολύ όμορφα παραδείγματα Ουκύγιο <σομίως> Έχω βάλει μια σειρά από το... ε, αξιδίω, να δούμε το Μωρονόμου Και το... Ας δούμε τον Μωρονόμου, που είναι ο πρώτος που το κάνει. Να βάλω και το άλλο μουσικό όργανο τώρα, γιατί τέτοια παίζουν εδώ. Μπορώ να βάλω... Ναι. Μπορώ να βάλω και έναν επώνυμο, το Ιουσιμούρα. <στονίκημα> γιατί παίζουν τέτοια μουσικά όργανα. Ιουσιμούρα <στονίκημα> ε? <Yushimura> είναι ο πασιστέτης. <στονίκημα> <στονίκημα> Αυτό είναι το το κόντρο. Ναι. Κοιτάξτε ότι συνθετικά είναι πάρα πολύ δυνατά. Αυτός ο Μωρονόμπου είναι, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει ένα στιλιζάρισμα, δηλαδή τα πρόσωπά που κάνουν κάτι καμπύλες Κοιτάξτε όμως, το ζευγάρι που αγκαλιάζετε, εντάξει τα ζευγάρι, δεν μπορεί να τα ξεχωρήσεις εύκολα, δηλαδή ότι τα χειμωνότα ανδρικά είναι τόσο όμορφα όσο και τα γυναικεία. Δεν είναι λεσβιακός έρωτας. Όπου υπάρχει λεσβιακός έρωτας, χρησιμοποιείται ένα χατάκι, λέγεται, που είναι κάτι σαν τον τίλτο. Ε, το... Έχουμε τέτοια. Μπορεί να σας δείξω κάνα το πιο. Το τίλτο, όταν λένε ουδίγιο, να απολαύσει τον κόσμο που θέλει, θέλεις ετέχεια. Είμαστε μεγάλα παιδιά και έχουμε μέρη και εκμελή, οπότε εδώ αυτό με ενδιαφέρει να το δείτε συνθετικά. Να δείτε δηλαδή αυτό ο Σαμουρά έχει αφήσει το σπαθί του σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να κλείσει αυτή κοιτάξτε τη κλήσεις του σπαθιού, την κλίση από τα μαλλιά τους τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το άνισο πάχος της γραμμής πως είναι ουσιαστικά ένα σφιχταγκάλιασμα από σώματα ένα σφιχταγκάλιασμα από ρούχα ένα σφιχταγκάλιασμα από μορφέ μέσα στη φύση μέσα από καμπύλες που λειτουργούν με έναν πάρα πολύ ομορφό τρόπο. Πολύ συχνά έχω παραλλαγέ που έχουν σωθεί του μορολόγου μόνο το πρώτο μελάνι και κάποια άλλα στα οποία έβαλε δειλά ή πλουσιοπάρουχα χρώμα με επόμενες μήτρες. Δεν ήταν μόνο ξυλογράφος, έχει κάνει και πάρα πολύ ωραία έργα ζωγραφικής πάνω σε μεταξωτό ύφασμα. Κοιτάξτε, ένα υπέροχο πυκνί στη φύση, με χρώμα πάνω σε μεταξωτό ύφασμα. επειδή αναπτύσσεται πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο έντο και το θέατρο καμπουκί έχω μια πολύ ωραία σκηνή, το είδαμε αυτό στο Utah museum ε, αν θυμάστε που έχω μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη σκηνή αυτό είναι, ε, λέω, Museum of Fine Art Boston et δηλαδή ότι είναι και στο Τόκιο αυτό και στη Βοστόνη έχει ένα γιατί έχει τυπωθεί έτσι σε πάρα πολύ ωραίο screen εδώ λοιπόν απεικονίζονται όλες αυτές οι συνήθειες ε, από το θέατρο Καμπούκι η πρόβα η σκηνή οι θεατές οι ιτχιές, οι κλέουσες, τα πέφτα οι ανθισμένες κερασκές υπάρχει ένα, ένα στυλιζάρισμα μας όλα αυτά από τους χορούς μέχρι τη μουσική και από την ενδυμασία μέχρι την τελειτουργία του ψαγιού. <ΣΣΣΣ> Αυτές οι σκηνές και το χειροσίγκαι μέχρι το Μωρονόμπου. Πολύ ωραία σούγκα. Δεν είναι πολλά για να μην το κάνουμε και πωνογραφικό εδώ πέρα. <laughs> τώρα είναι και σέντ και για αυτά, <laughs> αλλά όσο κάνουμε να ξέρουμε. Και τι γίνεται, να δούμε για τα σούγκα. <laughs> Κοιτάξτε και τα γεωγράμματα. Σουγα σε σούγκα, η καλλιγραφία είναι και στοίπερ. Και αυτό είναι η σε μετάφραση από το Τόκιο National. και ρυθμού. Τα πιο ωραία κορίτσια τα έχει κάνει ο Χαρουνόμπου λίγο μετά από το Μορονόμπου ε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τα κορίτσια του είναι μικρά κομψά ευαίσθητα κρυφερά κοιτάνε τα λουλούδια και τη φύση χτενίζει μια τα μαλλιά της αλληνή. Ε, είναι πάρα πολύ όμορφα. Βγαίνουν στο πεζουλάκι του σπιτιού όταν είναι χιονισμένοι οι αυλοί. Κρατάνε φαναράκια για να πάνε ευαίσθητα τα νύχτα να δούνε τα ανθισμένα άνθη της κερασιάς. Είναι κάτι κορίτσια λίγο τυπολογικά, ενώ ο Ουταμάρος θα σας δείξω μετά, είναι κάθε μία για η προσωπικότητά της. Κάτι γυναίκες-γυναίκες όμως, με το χαρακτήρα της... Αυτές δεν έχουν χαρακτήρα οι του χαρουλιόγκου, είναι <χω> όλες νεαρές, κομψές και όμορφες, σαν να βλέπεις την ίδια, αλλά <χω> <χω> <χω> πολύ ευαίσθητες, πολύ τριφέρες <χω> <χω> <χω> και πάρα πολύ όμορφες. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν τόσο αυτά, να δούμε πιο πολύ τα κορίτσια, <χω> ε, άλλες είναι γκέισες, άλλες είναι τέπο χαμηλή στάχνης γέρισσες, άλλες είναι αυλικέ. αλλά κυρίως είναι απλά κορίτσια. Πολύ όμορφα κορίτσια που βγάζουν αυτή την εξαιρετική κομψότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Θέλω να προσέξετε τη γραμμή γιατί είναι του που η γραμμή είναι πάρα πολύ λεπτή και πάρα πολύ κομψή και παρά το γεγονός ότι είναι πολύ φθαρμένα αυτά τώρα σε χαρτί, 400 χρόνια πριν και σε πολλαπλά αντίτυπα που κυκλοφορούσαν. Ε. Δείτε τι ωραία βγαίνει ο χώρος ελληπτικός με μία άλλη είδους προοπτική πιο πολύ σε Bauhaus διάταξη χώρων. Δείτε την κομψότητα, η ψάθα, το παραβάν, τα πετάσματα και κυρίως αυτές οι φιγούρες μέσα σε αυτούς του χώρους και τη φύση. Κορίτσια μόνα, κορίτσια μαζί που βγαίνουν σε μια ξύλινη βεράντα και ατενίζουν την ομορφιά της φύσης και τα φύλλα κάτω από το σεληνόφωτο Είναι πιο λαϊκή η εικονογραφία Δεν έχουν δηλαδή Το, το ζέν που έχουν Τα άλλα τόσο το, το Αν είναι πάρα πολύ κομψά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν Οι χώροι, οι γραμμές Κοιτάξτε ας πούμε πόσο όμορφα Εδώ Απεικονίζεται η κομψότητα Της γυναίκας που έχει βγει έξω Από το σπίτι και αχνοφαίνονται από, από τα χάρτινα αυτά Πετάσματα που έχουν κλείσει Οι μέσα από τις φιγούρες που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και την τελετουργία. Δείτε πως πυμφυρίζουνε τα κίτρινα ανθάκια και πως έτσι έρχονται και συνδεδιάζονται με τα ωραία άνθη που είναι αποτυπωμένα πάνω στο αυτή τη της πολύκοψης φιγούρας. Όλα τα κορίτσια του Χαγνόμπου είναι αυτά τα κομψά κορίτσια με τη λεπτότητα και τη χάρη. ποίηματα, ανοίγουν τα πετάσματα και κοιτάνε τα ανοιχτά παράθυρα να ακούσουν τον ήχο από το ποτάμι ή τον ήχο από τα πουλιά ακόμα και τα γόρια είναι μένα με πάρα πολύ όμορφα ενδύματα. Είναι ευαίσθητα αγόρια αυτά στην εφηβεία, γράφουνε και αυτά ποίηματα. Το. Ναι, το. Συνήθω το ξεχωρίζεται από το μαλλί, όπου το μαλλί είναι σε ένα κοτσάκι που ανεβαίνει προ τα πάνω, λίγο πιο φαλικά, ενώ των κοριτσιών έχουν πάρα πολλά ενδιαμέσα, μικρά μπακού και φουσκώνει το μαλλί. Δυο-δυο, περπατάνε στην βροχή με την κλίση του σώματος, διαγώνια τη κίνηση Βγαίνουν έξω στην ποράφια, συντροφεύουν μια την άλλη, κατεβαίνουν μέχρι το ποτάμι, να δούνε λιγάκι τα φύλλα του μπαμπού. ξεμοναχιάζονται, μόνα τους δηλαδή, πάνε μέχρι την άκρη του κρεμού και απλώνουν το χεράκι τους να νιώσουν τη ροή του νερού από τον καταράκτη σαν να στα χέρια του την υγρασία περιβαλλόμενες από αυτά τα αστεροειδή θάκα των σφένταμων που ετοιμάζονται να πέσουνε γιατί είναι φθινό εδώ. Περιποιούνται μια την άλλη, παίζουν τα μουσικά όργανα που ακούμε, χτενίζονται σε έναν ελληνικό χώρο με ωραίες διαγωνίους, πάνω στις οποίες κοντραστάρει η κίνηση των χεριών, του μαλλιού, των κοιμωνό. Καμιά φορά είναι μόνο του αυτά τα κορίτσια σε μια εσωτερική αυλή, σαν να περιμένουν το γράμμα από έναν αγαπημένο, που κάποια στιγμή έρχεται μια άλλη και του το δίνει πάνω από το φράχτη, πάνω από τα πολύ όμορφα δέντρα με του και τα αστεροειδή φυλαράκια. Στο χιόνι, πρωινό χιόνι, πρωινό χιόνι, δύο φιγούρε, δύο ύπνη από τσόκαρα. Άστρες, στοχάζονται για την αλλαγή του καιρού μπορεί να βγουν και μια βόλτα στο χιονισμένο τοπίο με τα κλαριά να είναι ξερά και κρύα από το χιόνι και να ταιριάζουν ξερά σημεία από τα μπαμπού που φτιάχνουν την ομπρέλα τους ή το βράδυ να βγαίνουν με ένα φαναράκι για να δουν λίγο τη χιονισμένη αυλή θυλιγμένες τα όμορφα κιμονό, κρατούμες προσεκτικά το φαναράκι περπατώντας πάνω σε αυτά τα τσόκαρα προσεκτικά για να μην κλειστρήσουν πάνω στο βραχάκι ή μπορεί να βγαίνουν και παραέξω μέσα στο σκοτάδι της μύχτας για να θαυμάσουν τα για αυτά της αμυγδαλιάς γιατί είναι ακόμα χειμώνα. συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Ταμάρος σε αντίθεση με τον ε, Χαρονόμπου που είναι όλα αυτά τα κορίτσια, λεπτά, κομψά καμπύλα, τριφέρα και ευαίσθητα έχει γυναίκες πιο και, και γυναίκες πιο σωματώδεις ε, από πολύ κομψές αυτή είναι η κοκέτα μέχρι πολύ τέπο αυτή είναι γκέισα, χαμηλή πόρνη ε, γι' αυτό τη βλέπετε και η λεφαρός ψεμαλιασμένη και με τα... Το τσετάκια στο χέρι σκουφίζεται οπότε έχω μια πολύ μεγάλη γκάμα αλλά είναι φοβερός μάστορα ο ταμάρο έχουν μια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν σκιάζει μια σωματικότητα οι γυναίκες του mm. ενώ οι άλλες ήταν ιδεογράμματα κοριτσιών πολύ ωραία και του Χαρουνό θέλω να σας πω ότι ο χίλιο Έ ε, έχει πάνω από 30 μοναδικούς καλλιτέχνες εγώ θα σα δείξω και την άλλη φορά μερικού κοκουσάκι και που δεν προλαβαίνουμε σήμερα γιατί είναι αριστούργημα κι αυτοί. Ε, αλλά αξίζει να έχετε δει και λίγο Ουταμάρο, γιατί είναι πολύ όμορφε οι σκηνέ του. Αυτό απεικονίζει τα πάντα. Από σκηνέ φεστιβάλ, όπου έχω το Λιουάκα Φεστιβάλ, που χορεύουν ένα χορό που μιμείται λίγο ε, τη σπορά του ρυζιού. Οπότε βλέπετε αυτέ τι κινήσει τις, τις τελετουργικέ. de esta υπάρχει και ο φωτισμός κοιτάξτε ωραία στις σήματα πάνω στα σπρώδος για την καλλιγραφία θα μιλήσουμε την επόμενη φορά αυτό εδώ η κότο. μερικές είναι επώνυμες κοιτάξτε πως δουλεύει με δύο τόνους μόνο η ξυλογραφία και όλο το άλλο με ανισόπαχη γραμμή και πόσο εκφραστικό είναι παρόλα αυτά μία πάλι επώνυμη Στούργημα όμω, αυτό γραμμή και καινού. έρχεται από το φαναράκι που κρατάει και κάνει αυτή τη δέσμη που βυθίζει λίγο στο σκοτάδι το υπόλοιπο, όσο σκοτάδι μπορεί να έχει απωνική ξυλογραφία αλλά κάνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι φωτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση πάρα πολύ ωραία αυτά που έχει κάνει με τους τύπους από το θέατρο Νό no, πάρα πολύ μοντέρνα για την πέρασε η ώρα okay. και συνεχίζουμε την επόμενη φορά σας ευχαριστώ πολύ okay. Okay.